Από τα δύσκολα να βγει. Λοιπόν, καλώ του, καλώ ήρθατε. Έτσι δυνατά, λίγο βαριά μπήκαμε σήμερα. Ε, Εμεί είμαστε εκπομπή ΑΕ, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Καλό μεσημέρι, στον RTFM βέβαια, στου 90,6. Υπό την μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, του στίχου του Κώστα Μαρδά και βέβαια την φοβερή φωνή, την απίστευτη φωνή του Μανόλη Μητσιά που μα συντροφεύει τώρα. Εδώ, μαζί με τις επικίνδυνε αποστολές, υπενθυμίζουμε «Πατρίδα Δανεισμένη» είναι το CD του Μανώλη Μητσιά. Ε, από την αρχή της εβδομάδας έχουμε αποφασίσει και το παίζουμε αυτό το CD. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα παίξουμε όλα τα τραγούδια που έχει αυτό το CD, το οποίο υπενθυμίζω σε όλους ότι έχει κυκλοφορήσει από τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά για ένα περίεργο λόγο ε, έχει εξαφανιστεί από παντού. Οπότε, Πολύ, όλα περίεργα είναι σε ε, αυτή τη χώρα Ναι παιδί μου, εμείς δεν ξέρουμε τι και πώς Λέμε, επαναλαμβάνω ότι αυτό το συντή Το πατρίδα δανεισμένοι ε, Μπορείτε να το βρείτε μόνο στο Ιαννό Στο βιβλιοπολείο να το αγοράσετε Και όλα τα έσοδα πάνε στα συσήθεια της Εκκλησίας Οι συντελεστές ε, δεν βάζουν τίποτα Στη δική τους τσέπη, έτσι Είναι μια εθελοντική δουλειά Λοιπόν, στις 2.30 εδώ μαζί θα τα λέμε με τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας ερωτήσεις, υποδείξεις, τη δική σας αγάπη και θα πω τώρα σε τι αναφέρομαι όταν λέω τη δική σας αγάπη που είναι συγκινητικό, θέλω να πω αυτό που έχει συμβεί από τη στιγμή που ξεκίνησε πάλι η εκπομπή ΑΕ να εκπέμπει στα RGNA. Έτσι υπήρχε μια μεγάλη αγκαλιά από παλαιότερους και νεότερους ακροατές αυτής της εκπομπές, και ο τρόπο να βοηθήσετε να παραμείνει αυτή η εκπομπή στα ΕΡΤΖΙΑΝΑ να τη βοηθήσετε δηλαδή και πρακτικά ε, Αυτό ήταν κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί δεν, ε, μας βρήκε προετοίμαστος και μετά από δική σας έτσι επιμονή από σήμερα λοιπόν ε, στο εκπομπή στην ιστοσελίδα της εκπομπής που είναι εκπομπή Όσοι μπαίνετε θα δείτε το εξής Υπάρχει ένας τρόπος σε όλους τους φίλους που κατά καιρούς, ε, μας ενόχλησαν με αυτό το αίτημα δηλαδή ότι θα ήθελαν να υποστηρίξουν οικονομικά αυτή την εκπομπή Υπάρχει λοιπόν αυτός ο τρόπος ε, ώστε όλα να γίνονται με μια διαφάνεια Η εκπομπή ξέρετε ότι δεν στηρίζεται ούτε από χορηγίε. Ε, ούτε από διαφημίσεις ούτε από κάποιες αόρατες δυνάμεις Λοιπόν, ε, είναι ε, μια προσπάθεια εκτός ε, από του Δημήτρη Καζάκη και τη δική μου Και κάποιων άλλων ανθρώπων που στηρίζουν όλο αυτό, έτσι ε, από, τους, ε, από τα παιδιά που τα ευχαριστούμε πάρα πολύ Που έχουν τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας mm -hmm. εκπομπής ΑΕ Και που ικανοποιούν όλα τα αιτήματά μας, τα τεχνικά Λοιπόν, ε, μέχρι και κάποιου άλλους φίλους ε, τώρα έχουν επεκταθεί, είστε και εσείς Λοιπόν, ε, σε όλους εσάς που θέλατε να στηρίξετε και οικονομικά αυτή την εκπομπή μπορείτε να το κάνετε όταν θα μπείτε στην ιστοσελίδα της εκπομπής εκπομπή αε.gr ε, Εκεί θα βρείτε το τρόπο Λοιπόν, ο οποίο είναι πάρα πολύ απλός και φυσικά πάντα μέσω ε, διαφανών ε, ορών έτσι. Λοιπόν, ε, να πάμε τώρα στην επικοινωνία μας. Η επικοινωνία μας είναι γνωστή. Στέλνετε το email σας στο εκπομπή ή μέσω SMS στο 54344 γράφοντας καινό» το μήνυμά σας. Τώρα, ε, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό που τρέχει έως και την Παρασκευή το μεσημέρι κληρώνουμε όπως έχουμε πει πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη, είναι ελληνική πομπία ε, είναι άθρα του Δημήτρη Καζάκη που είχαν δημοσιευθεί παλαιότερα στο Ποντίκι και νομίζω ότι εξηγούν πάρα πολύ αναλυτικά γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ ε, και... Με χαράματος μου στείλανε την uh, κάποια άθρα που έχουν γραφτεί που τουλάχιστον είδα στο διαδίκτυο mm -hmm. μου τα, ε, τα στείλανε γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω surfing mm -hmm. στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν με πολύ καλό τρόπο τα στοιχεία που υπάρχουν στο Ιουλίο ε, στο συγκεκριμένο και με ικανοποίησε παρα... γιατί εδώ σε αυτή την ιστορία είναι ακριβώς αυτό δηλαδή να δίνεις τη δυνατότητα στον άνθρωπο να καταλάβει και να κάνει ένα, ένα βήμα ακόμη περισσότερο παραπέρα στις... Δικές του, στο δικό του τρόπο κατανόηση του προβλήματο. Mm -hmm. Να πούμε επίση ότι τα στοιχεία που υπάρχουν στο συγκεκριμένο βιβλίο, αν και συλλογή αθρογραφία, δεν θα τα βρείτε πουθενά άλλου, καθότι για έναν περίεργο λόγο, ε, βεβαίω οι φιλομνημονιακέ δυνάμει, είναι λογικό να μην βεβαίω ασχολούνται με τα συγκεκριμένα στοιχεία. Mm -hmm. Η, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν πρόκειται να τα βρείτε ούτε από τι αντιμνημονιακέ δυνάμεις διότι και αυτέ. Ε, την αντιμνημονιακή του πολιτική την περιορίζουν σε συνδυματολογία. Σε μια απλή συνδυματολογία. Είναι κακό το μνημόνιο, κακέ οι πολιτικέ του, άρα με για να, να καταλήξουμε το μνημόνιο. Στο δρόμο. Ναι, <laughs> να πάω <laughs> εγώ στο καλό μνημόνιο. Από το κακό στο καλό. Από το κακό στο μνημόνιο πάμε στο, στο καλό μνημόνιο. Γιατί <laughs> αυτό λέει, παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουμε από το κακό μνημόνιο και πάμε στο καλό μορατόριουμ. Yeah. Μορατόριουμ, βέβαια, στα λατινικά σημαίνει μνημόνιο. <laughs> λοιπόν, αλλά το λέμε Άλλαξε ο Μανολιώ και βάλε τα ρούχα του αλλιώ στην ξέρω. Λοιπόν, θα υπετύχουν, λέει, μορατόριου για το χρέο, του τόκου κτλ. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, πέθανε πρώτα γάιδαρε για να μην δει τον καντήλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε το γιατί δεν υποστηρίζεται αυτή η πολιτική, η πολιτική τους λογική, δεν προβάλλουν στοιχεία χρέους, δεν αναλύουν το γιατί δεν είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά τα μάθουμε. Αν τα μάθουμε. Γι' αυτό έχει μια σημασία. Το ε... να ξέρουμε τα πραγματικά δεδομένα. Ναι, και επαναλαμβάνω ότι το βιβλίο είναι σε πάρα πολύ απλά ελληνικά. <laughs> Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Έτσι, δηλαδή για, καθένα... για τον καθένα από εμά που δεν έχει τι δικέ σου γνώσει ή κάποιε ναι. γνώσει ξέρει. Για μένα η γνώση που κόσμου... δεν μπορεί να την κατανοήσει ο απλό άνθρωπο δεν είναι γνώση, είναι παρούφα. Εντάξει, είναι ταλέντο να μπορεί να μεταφέρει κάποια Αυτό πράγματα. Αυτό βέβαια. βέβαια Σαφώ και ζηλεύω πάρα πολύ εκείνου του δασκάλου. Που πραγματικά έχουν αυτή την εκπαιδευτική ικανότητα, δηλαδή τη δυνατότητα yeah. να μεταδίδουν την. Δικό μου το σχόλιο και εμεί βλέπουμε εσένα. Λοιπόν, όποιο θέλει. Άστο, λοιπόν, είπα δικό μου το σχόλιο. Yeah. Ε, όποιο θέλει, λοιπόν, να συμμετάσχει σε αυτή την κλήρωση, κληρώνουμε πέντε βιβλία από την ελληνική πομπία του Δημήτρη Καζάκη. Ε, γράφει ΕΠΑΜ και ενώ τη λέξη βιβλίο, το όνομά του και αποστολή στο 54 Λοιπόν. Να πούμε και επιπλέον κάτι επειδή τα σχόλια υπήρξαν ορισμένα σχόλια αρνητικά σχετικά με τις ε, ε, με τις ενστάσεις που φέραμε χθες σχετικά με, τον, ε, με το Μεταξά Ακούστε να σας πω τουλάχιστον όσοι από εσάς είναι καλοπροαίρετοι mm -hmm. Πρώτο, για να κάνεις κριτική σε κάτι οφείλεις να μελετήσεις το θέμα Δεν μπορείς να κάνεις με, ούτε με πώς θα το πούμε έτσι αντλώντας οι πληροφορίες από το βόθρο λίβαδο του διαδικτύου εδώ τι να κάνουμε χρειάζεται κόπο, δηλαδή να ανοίξουμε βιβλία Σωστή. να ψάξουμε, να βρούμε ό, και όχι γενικά κάποιον ηλίθιο που έγραψε κάποιο, κάποια πράγματα να διασταυρώσουμε πληροφορίες όλα αυτά που χρειάζεται δουλειά ε, ε, ε. λοιπόν το δεύτερο είναι ε, περιμένετε μέχρι το χωνί της Κυριακής όπου υπάρχει μια πολύ αναλυτική παρουσίαση αυτών που είπα εγώ στο... στην που Αναφέραμε στι εκπομπέ. Με, συγκεκριμένα... με συγκεκριμένα στοιχεία και αναφορέ. Να δω ποιο θα είναι σε θέση και ποιο θα έχει το ανάστημα να την παρατεθεί με στοιχεία. Κατά τα άλλα τα γαυγίσματα εκεί που περνάνε παιδιά, όχι σε μένα. Λοιπόν, επιπλέον η βλακεία, όπω έλεγε ο Αϊνστάιν, είναι απέραντη όπω και το σύμπαν. Με μία διαφορά. Για το σύμπαν δεν είμαστε σίγουροι. Ο Αϊνστάιν το έλεγε. Λοιπόν, μην επιβεβαιώνετε συνεχώ αυτόν τον κανόνα. Μην τον επιβεβαιώνετε. Ειδικά στι μέρε μα χρειαζόμαστε ανθρώπου σκεπτόμενου. Ο Ρήγα έλεγε σκέφτεστε ελεύθερα. Ήταν το πρώτο πρόσταγμα στου αγωνιστέ της ελευθερία. Mm -hmm. Βεβαίω, αν εσεί δεν κατατάσσεστε σε αυτή την κατηγορία, οπότε σκεφτείτε βλακοδό. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά τουλάχιστον όσοι παλεύουν για την ελευθερία αυτού του τόπου. Θα πρέπει το πρώτο πράγμα που να κάνω Να σκέφτονται ελεύθερα Και σκε... στοχάζομαι yeah, όπως Λοιπόν θα... για να το σκέφτομαι ελεύθερα Πρέπει να μάθω να ψάχνω Και όταν μάθω και ψάξω Και βρω και δω Τότε ασκώ ανελέει την κριτική mm -hmm. Κριτική σπάζοντας κόκαλα Κανένα πρόβλημα βέβαιος εκεί Αλλά να μάθω πρώτα όχι κάτι πήρε ταυτή μου, είδα κάτι στο διαδίκτυο Σε μια παρέα, και άκουσα λίγο άποψη. από εδώ, άκουσα λίγο στην τηλεόραση κάτι, άκουσα σε μια παρέα και έτσι, αφού αυτό, λίγο στο έτσι, μυαλό μου. Αυτό με όλη εργά. τη στοργή και την αγάπη σαν απλή συμβουλή σε όσους ακόμη δέχονται συμβουλές. Ναι. Για όλου του άλλου που είναι στόκοι, τι να κάνουμε. Όχι, δεν υπάρχει ακόμα το τσιπάκι που το βάζουμε και σε πέντε λεπτά παίρνουμε όλη τη γνώση του κόσμου. Έτσι διοχετεύεται στον εγκεφαλό μα. Πρέπει μία... να κουραστούμε λίγο. Και μια και μπήκαμε έτσι αναφαντών. Να, ναι. να πούμε μια ωραία είδη που δεν πρόκειται να τη συζητήσει κανεί. Ναι, γιατί εμεί αυτά συζητάμε. Ναι. Τα υπόλοιπα ξέρει τώρα τη συζητάνε όλη την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και σε αυτά. Ναι, και θα θα τα πούμε έτσι, ναι. Λοιπόν, Αλλάγαμε. έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθετε από ποιον αγοράζετε όταν πηγαίνετε στο Lidl και γιατί το Lidl κάνει discount δηλαδή κάνει εκτόσεις και φαίνει αυτό το πράγμα βεβαίως ναι. όσοι λοιπόν... έχουν την ατυχία να αγοράζουν από εκεί γνωρίζουν πολύ καλά εκ προσωπική ότι ότι ποιότητας προϊόντα πουλάνε ακούστε λοιπόν σε ποιον ανήκει το Lidl ναι. το Lidl ανήκει στον γερμανο εκατομμυρίχου Δύτε Σβάτ ναι, λοιπόν. Σαν τα γερμανικά ονόματα λοιπόν. Schwarz είναι μαύρο έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay. Λοιπόν, αν τα ακούσει η χρυσή αυγή δεν ξέρω λοιπόν, ναι. Ναι, Όχι, γιατί είναι ο, ο, ο, ο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ένα από του βασικού χορηγού τη Χρυσή Αυγή και των κοινωνικών της Παντοπολίων και των λεγόμενων δράσεων κοινωνική αλληλεγύη. <laughs> Για να δείτε ποιο είναι αυτό. <laughs> ναι. Λοιπόν, αυτό ο Ντίτε Σβάτ είναι ο 34 ρτο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Ακούστε λοιπόν πως έγινε πλούσιο. Ναι. Έχει διαθέτει αυτή τη στιγμή μια λυσίδα 9.800 λίτλ σε 26 ευρωπαϊκές χώρες και 1.070 καταστήματα καουφλαντ. Είναι συγκεκριμένα καταστήματα ε, πάλι πα, εκτοτικά. Mm -hmm. Αυτό του δημιουργεί ένα τζίρο 63,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατ' έτος, και του αφήνει περίπου 19,3 δισεκατομμύρια περιουσία. Τίποτα δηλαδή το παιδί Προσέξτε όμως, ο ΣΒΑΤΣ, ο οποίος ελέγχει αυτή την αυτοκατορία μέσω πιας? Μέσω της Dieter-SWARTS μη αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι γερμανικές κυβερνήσεις επιδοτούν του μεγάλου ομίλου, έτσι ώστε οι αστικέ μικροσκοπικές εταιρείε, οι συγκεκριμένε αστικέ ναι. μικροσκοπικέ εταιρείε περιορισμένε ευθύνη, είναι εταιρείε οι οποίε εξαιρούνται του φορολογικού νόμου. Δεν πληρώνουν τίποτα σε φόρου στο γερμανικό κράτο. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχουν υψηλά ποσοστά κέρδου, ακόμη και σε χαμηλή ποιότητα προϊόντα, ώστε να ξεσκαρτάρει τη σαβούρα τη γερμανική οικονομία στι οικονομίε των άλλων. Είναι ή δεν είναι αυτό πολιτική προστατευτισμό υπέρ των γερμανικών επιχειρήσεων και δι των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν με είναι τέτοια πράγματα πολιτική προστατευτισμού, αφού έχουμε ελεύθερη αγορά τώρα, τα ακούνε. Και... Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία. Τα ακούει ο κύριο Κατζηδάκη αυτά. Ο κύριο Κατζηδάκη, βεβαίω, ναι, είναι πολύ ναι. να ναι. ευάερο και ευαίσθητο. Αδιανόητα τώρα αυτά ναι. για την Κομισιό. Λοιπόν, 19.000 τέτοια ιδρύματα υπάρχουν. Mm -hmm που κατέχουν έχουν με το κεφάλαιο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία και φυσικά δεν φορολογούνται. Ανάμεσα σε αυτά, σε αυτά είναι και ο περίφημο όμιλος Μπέντελσμαν που έχει το RTL που κάνει εδώ τι δουλειέ, που έχει μια αντικατρική ναι, ναι, ναι. εταιρεία που ναι, ναι. έχει κατασταθεί και έχει πάει τι δορυφορικές επικοινωνίες ναι. και για το ΝΟΤΕ και, και για το κράτος, ναι. τελείως τυχαία. Η Μπέντελσμαν είναι και αυτή μη αστική κοινωνία και δοσκο... μη ε, κεροσκοπική αστική και εταιρεία περιορισμένης ευθύνη, η οποία μάλιστα είναι και think tank Δεν το πιστεύω αυτό και... Think tank βεβαίως Δηλαδή δημιουργεί και είναι και μια δεξαμενή σκέψη μπράβο. Να μπράβο Και στο δεν ελληνικό. φορολογείται Αυτή λοιπόν είναι η κεφαλή του ομίλου Μπέτελσμαν Το καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται Προσέξτε καν, δεν φορολογούν την ολιγαρχία τους οι Γερμανοί η Γερμανία. για να μπορούν να λαϊλατούν τις άλλες οικονομίες της Ευρώπη Και έτσι να έρχεται εδώ το σκουπίδι που σου πουλάει Ή να μπορεί να χτυπάει εδώ τις συγκεκριμένε δουλειές μπ, Βεβαίως με ποστά κέρδους ικανά ώστε να εξαγοράζει πολιτικούς βλέπε Ζήμενς mm -hmm. Ώστε να μπορεί και οι Ζήμενς παρεμπιπτόντος Αυτό το καθεστώς έχει στη Γερμανία Λοιπόν, να, να μπορεί να χτυπάει δουλειέ εδώ βλέπε Χόχτιφ ναι. με, Να μπορεί να πουλάει εδώ Ό,τι σκουπίδι μπορεί να έχει Βλέπει λίτλ Πράκτικερ και άλλες τέτοιες εταιρείε. Με αυτόν τον τρόπο Και αυτό βεβαίως δεν είναι προστατισμός προστεύω Έτσι Λοιπόν, εγώ βεβαίως δεν είμαι υπέρ αυτής της ιστορίας Αυτό θα πρέπει κανονικά να επιβληθεί Φορολογία σε αυτές τις mm -hmm. Βέβαια, ποιο την πληρώνει το κενό Του κύριου Ντίτα Σβάρτ. Ο Γερμανό εργαζόμενο φυσικά και ο Ευρωπαίο yeah. εργαζόμενο διαμέσου τη μονοπωλιακή πολιτικές που ακολουθούν σε, σε αυτέ τι Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ένα επιπλέον λόγο γιατί πρέπει να του χαιρετήσουμε. Γιατί πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε από αυτήν την ιστορία. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο να επιβιώσουμε. Ότι δεν είναι δυνατόν να επιβιώσει σε μια ανοιχτή αγορά mm -hmm. που ο άλλο ακολουθεί πολιτικέ ανταγωνισμού οι οποίε είναι καταστροφικέ για σένα. Είναι αδιανόητο. Η έννοια του προστατευτισμού είναι εργαλείο προστασία τη παραγωγή σου ή τη ολιγαρχία σου. Οι Γερμανοί προστατεύουν τη δική του ολιγαρχία για να εκμεταλλεύονται όλε τι άλλε οικονομίε και του λαού. Εντάξει, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα γίνεται. Και με τις τους, τι αλυσίδε του αντλούν ό,τι χρήμα υπάρχει από την ελληνική οικονομία, παράδειγμα, από τι 26 οικονομίε που έχουν αναπτυχθεί και το βγάζουν στο εξωτερικό. Το δε Λίντλ έχει καθεστώ πλήρου φορολογική απαλλαγή των κερδών που βγάζει από την Ελλάδα. Και όχι μόνο το Λίντλ, όλες οι πολυεθνικέ. Όλε οι πολυεθνικέ. ή τουλάχιστον όσε εμφανίζονται ότι έχουν ξένο ιδιοκτήτη. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ξένος Καταλαβαίνουμε okay, τι εννοώ. Έτσι. Έχουν βρει αυτή τη φωνή. Αυτοί μου, λοιπόν αυτή... βγάζουν έξω τα, τα κέρδη του με τη μορφή μερισμάτων κερδών και τόκων γιατί λέμε τόκων, γιατί μιλάμε για τις τράπεζες που κάνουν αυτή τη δουλειά με τη μορφή κερδών και με τα βγάζουν έξω και μάλιστα αφορολόγητα αυτά τα λεφτά που βγάζουν αφορολόγητα είναι περίπου δύο φορές τα λεφτά που δηλώνουν το σύνολο των επιχειρήσεων που κάνουν φορολογική δήλωση στο ελληνικό δημόσιο το ότι αυτό το δηλαδή, μέγεθος είναι τεράστιο τώρα ακριβώς για να καταλάβουμε τι γίνεται ναι. Λοιπόν και την ίδια ώρα Ο σβάρτ και ο μιλό του Έχει πλήρη φορολογική απαλλαγή Για αυτά τα λιγμένα που πουλάει εδώ Για τα, και ποια λιγμένα εδώ ε, Γιατί διόξι, ήταν διόξι, ανάγκη διόξι, να είναι διόξι. λιγμένα αστε, Όχι, ναι, ναι, Συσκευασία ναι, ναι. δεν ξέρουμε τη ομοιπιότητας ναι, ναι, ναι, Που πήγε πληρώτη. μια φίλη ας πούμε και πήρε λάδι από εκεί Άκουρε παιδί μου της έκοψε της γυναίκας Πήγε και πήρε λάδι από το Λίντελ ας πούμε Από τη Γερμανία λάδι. Ας πούμε. Ναι. Με 1,5 ευρώ πόσο το πουλάγανε. Πουλά ναι, ναι, ναι. Και τελικά τι βγήκαν βαλβολίνε. Ε, λογικό είναι, παιδί μου. Λείπαν τι βαλβολίνε. Δεν σου λέει ότι είναι λάδι ε, για ατυγάρι. Σου... Α... Λάδι είναι, αλλά για μηχανή. Τι π, να κάνετε, π, Πού τώρα αυτή η επιχειρήση και εκμεταλλεύεται. Όταν ο άλλο προσπαθεί. Στα στραβά μάτια του ελληνικού κράτου. Ναι, ναι. Και στην παράδοσή του σε δυνάμει του εξωτερικού. Σε αυτό είναι η ιστορία. Γι' αυτό, φίλοι. Όταν σα το παίζουν πατριώτε κάποιοι. Να του ρωτάτε. Για το Λίντλ τι κάνετε. Για το πράκτικο τι κάνατε. Για τις ξένες και τόπιες μεγάλες επιχειρήσεις που λελατούν και βγάζουν αφορολόγητα στο κέντρο. Κε... Τι ακριβώς κάνατε. Καλά για το Μαυρούκο. Το μαχαιρώσατε. Για αυτές τι κάνατε. Mm -hmm. Εκτός από το να μεταπουλάτε το στοκάρισμα και τα λιγμένα που αντί να τα πετάνε στα σκουπίδια σας το δίνουν εσείς για να το δίνουν στο χωρογιά. Έτσι έχει μια τη σημασία της. Νομίζω ότι είναι επίκαιρα. Ε, που... Θα ήθελα μόνο δύο έτσι πολύ σύντομα. Ε, μου ήρθε ένα κοινό δελτίο τύπου τη Πίθα Χανίων και του ΕΠΑΜ Χανίων για την 28η Οκτωβρίου. Ναι. Από κοινού τα δύο κινήματα. Ναι. Καλούν α, τον κόσμο, τα, να το διαβάσω έτσι πολύ πρόχειρα, τα μέλη τη Πίθα Χανίων και του ενίου Παλαϊκού Μετώπου Χανίων, mm. με, εκφράζοντα mm. στην, στην πράξη την ανάγκη ομοψυχία του λαού ενάντια στη νέα κατοχή. Καλούμε το χανιώτικο λαό να συμμετάσχει μαζικά στον εορτασμό τη Εθνική Επιτείωση Οκτωβρίου. Καλούμε του πολίτε να βγουν στου δρόμου να γιορτάσουμε όλοι μαζί το ερωϊκό όχι Το προγόνων στα πάνω απλά φασιστικά και ναζιστικά στατεύματα, καταδεικνύοντα προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε έτοιμοι για νέου αγώνε. Καλούμε το λαό να συμμετάσχει και να ενισχύσει την πραγματοποίηση παρέλαση στην Κυριακή 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, Μάλιστα. είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι στην πράξη, παρά και ενάντια στον τρόπο που πολιτεύονται τα επίσημα αντιμνημονιακά κόμματα, στην πράξη βάσης, να το πούμε έτσι, βρίσκουν τον τρόπο. Και και, και αυτό που λένε είναι πολύ καλό για την ομοψυχία του ελληνικού λαού. Και κατεβαίνουν σε κοινέ δράσεις Γιατί και αν, αγώνα. Κατά, αν μείνουμε στις ηγεσίες των επίσημων κομμάτων, νομίζω ότι μας δουλεύουν χοντρά. Εγώ, εγώ γνωρίζω, ξέρεις είπες τώρα τη σπίθα, και το ΕΠΑΜ Χανίο, γνωρίζω ας πούμε και σε άλλες περιφέρειες, όπου υπάρχει πολύ έτσι, μεγάλη συνεργασία στη βάση σε πυρήνες του ΕΠΑΜ, με βάση, α πούμε, του, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σε αυτό, αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν έρθει... νομίζω ότι μα έχουν να χωρίσουν παρά το γεγονό ότι. Το ε, λέω ε, επειδή καμιά φορά. Χθε ο κ. Περμικήδη μα έλεγε ότι δεν είμαστε αριστεροί και ότι αυτοί είναι ταξικοί. Ε, έχουν ταξική τοποθέτηση. Εγώ θα του έλεγα απλά. Mm -hmm. Βέβαια, δεν ήταν για να το συζητήσουμε χθε το βράδυ, γι' αυτό και δεν άνοιξα το θέμα. Γιατί θα, θα, πολεμ... θα ματώνανε καρδιέ. Λοιπόν, ο, γραφειο... ο κομματικό γραφειοκράτη δεν έχει ταξική συνείδηση ούτε ταξική θέση. Η μάλλον έχει προσαρτώμενη ταξική mm -hmm. συνείδηση από αυτόν που τον πληρώνει και αυτό είναι το αστικό κράτο. Τη μόνη ταξική συνείδηση που μπορεί να αποκτήσει ο κομματικό γραφειοκράτη τη αριστερά, αυτό δηλαδή που ζει από την κομματική αντιμισθία και ξέρει ο κ. Πεμικρή και οι άλλοι τι ακριβώ εννοώ, είναι τη συνείδηση που του δίνει η εξάρτησή του από το αστικό κράτο. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους εργαζόμενου ή το λαό. Να τελειώνουμε αυτά με τα, τα, τα, τα ταξικά του, του πισίνου. Λοιπόν. λοιπόν, έτσι. Και αν θέλετε δεν μπορεί να υπάρξει ταξική δύναμη που να σηκώσει ζήτημα εάν πρώτα και κύρια δεν αναδείξει το εθνικο απελευθερωτικό ζήτημα της χώρας. Δεν μπορεί η χώρα σου να διαλύεται, να τσακίζεται και εσύ να το παίζεις ταξικό-σταξική-ταξικό, ο ταξικέ. Να εμένει τέλο πάντων σε τέτοιε πολιτικέ και ιδεολογίε που. Εν μπορούσαμε... ε, έχουν συμβάλει στη σημερινή κατάσταση. Βεβαίω. Χάρη σε αυτού έχουμε τη Χρυσή αυτό. Αυγή. Λοιπόν. Χάρη σε αυτού και στη λογική του. Και επειδή είχε κάνει και, έκανε και μια δήλωση ο κ. Γλέζος δολοφονούν τι ελληνικέ ιδέε, εγώ θα του πρότεινα με πολύ αγάπη και σεβασμό να mm. θυμηθεί τα αιαμικά συνθήματα. Γιατί χάρη στο αιαμ. Και στα συνθήματά του τη ελληνική συμφιλίωση και εθνικού αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία, την κοινωνική δικαιοσύνη, mm -hmm. συνθήματα τα οποία τα έχει προδώσει η δική του αριστερά σήμερα και τα έχει πετάξει στο καλά των αχρήστων, χάρη σε αυτά τα συνθήματα δεν μπόρεσε ποτέ ο φασισμός να αποκτήσει ρίζε στην ελληνική κοινωνία. Και τώρα που η δική του αριστερά τα έχει ποδοπατήσει και τα έχει πετάξει στο καλά των αχρήστων, τώρα είναι τυχαίο το ότι εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή. Α κοιταχτούν πρώτα στον καθρέφτη και μετά να κάνουν λογίδρια για τάγματα εφόδου στην ελληνική κοινωνία. Πού τα είδε ακριβώ τα τάγματα εφόδου. Βεβαίω υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Άλλο αυτό και άλλο να κυριαρχείται κοινωνία από τάγματα εφόδου, όπω είπε ο κ. Τσίπρα στην OS Deutschland, στην ουσία ε, δυσφημώντα mm -hmm. τον αγώνα του ελληνικού λαού και τον τρόπο. Βεβαίω, πού να τον ξέρει, από πού να τον μάθει. Από τα έδρανα τη Βουλή. Λοιπόν, ε, εγώ βλέπω εδώ μια ανακοίνωση που μου έχουν στέλει κάποιοι φίλοι Να δεις, σου πω, ότι ο λαό πάει παραπέρα <laughs> από αυτά που συμβαίνουν Θα τα συζητήσουμε Σωστό. στη συνέχεια λίγο, αυτό το Muppet Show ας πούμε, που είναι σε εξέλιξη Όχι, επειδή, μου, επειδή ήρθαν και άλλα, με, με ρωτάνε για το ζήτημα του κύριου Καμένου και της προτασή του θα τα πούμε Ναι γιατί πρέπει να το θα έχει τα πούμε. Απλά θέλω να σου πω περίμενε εσύ οι είδες που λέμε από εδώ συνέχεια Πόσο πιο μπροστά μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι και η βάση <σομί> Για την πολιτική απεργία διαρκείας που λέμε Και που, που ε, έχει προτάξει α πούμε Και βλέπω εδώ και μου κάνει εντύπωση Ότι σήμερα στο Καματερό υπάρχει πορεία για αυτό το θέμα Πορεία ε, η οποία ε, έχει να κάνει με τον ε, ε, ενημερό τον κόσμο. Έτσι, δεν είναι μια πορεία έτσι, πάμε πράγμα. κάπου και ναι, διεκδικούμε. Ναι, ναι. Είναι μια πορεία ενημέρωσης. Και γι' αυτό το λέω και μου... Μου κάνει και επιτύπωση και... γιατί με έτσι, Γι' αυτό. ξαπίνεις. Στο... Κοίταξε, έξα, κάτι πρέπει κι εγώ τώρα να σε... Λοιπόν, γίνεται στο καματερό ε, το κάνει ο πυρήνα εκεί, το διοργανώνει ο πυρήνα του ΕΠΑΜ στο Καματερό ε, και το θέμα του είναι αυτό ακριβώ. Μια πορεία ενημέρωση όλων των κατοίκων και των πολιτών εκεί στο Καματερό για το τι σημαίνει πολιτική απεργία διαρκεία. Τώρα δεν χρειάζεται και πολλά εκεί. Και συγγνώμη, δηλαδή μισό λεπτό. Εγώ το... καταλαβαίνω όμω γιατί λέει βάζουμε την οργάνωση για την ένταση, κατάλαβα, θα έχει ε, κοξίδια και <σχεδιά> <σχεδιά> πάντα, <σχεδιά> διάφορα <σχεδιά> καλά. Ά, συγγνώμη. Αυτό είναι ο. Ο, ο, ο The Greek Way, ναι. που λέει στην Αστόρια ένα μαγαζί στην Αστόρια. Ο The Greek Way. Και είναι φαγάδικο αυτό που ε, λέει. <laughs> λοιπόν, 6,5 <Εξήμισης> ώρα σήμερα <coughs> στο Καματερό, <coughs> το λέω όποιο μα ακούει και τα λοιπά θέλει να συμμετάσχει σε αυτή την πορεία αντίσταση και ενημέρωση <coughs> που διοργανώνεται εκεί. Αφετηρία λοιπόν τη πορεία, σημείο εκκίνηση, είναι η παιδική χαρά τη οδού Άργου, ε, η οποία λέει οδός Άργου είναι κάθετη στη λεωφόρο Δημήτρη Γούνερ. Άρα λοιπόν εκεί το σημείο συνάντηση. Νομίζω σημείο... ότι στου κατοίκου τη περιοχή δεν χρειάζεται. όπου οι κάτοικοι τη περιοχή μπορούν να βρεθούν και να ναι. μιλήσουν και να κατανοήσουν τι σημαίνει αυτό που νομίζω λέμε. Νομίζω ότι καλύτερα το επόμενο βήμα νομίζω ότι οι κάτοικοι τη περιοχή να έρθουν και στι υπόλοιπε γειτονίες να του μάθουν τι σημαίνει η γενική πολιτική επεργεία γιατί αυτοί, για αυτοί ε, στην πράξη mm -hmm. το κάνανε. αμυνόμενοι ενάντια στου Πρετοριανού που ήρθαν στην περιοχή του να επιβάλλουν καθεστώ άμεση στρατιωτικοπολιτικέ κατοχής προκειμένου να περάσουν ιστορίες με τα, ναι. με τα μπομπολέικα σχέδια περί χιτάκια κτλ Αυτοί έχουν οι ιστορία εκεί που Αυτό μεγάλη, θέλω να σας δηλαδή, ναι. πω Αυτοί μπορούν ε, να μας πούνε είναι, μας Πώς γίνεται Έχουμε ναι, αυτό στην πράξη Τη σημαίνει ενότητα του λαού καταλαμβάνω την πόλη μου, την μπαίνω στα χέρια μου και δεν επιτρέπω σε κανέναν να την να, να την, την, την χρησιμοποιήσει Είτε δημοσιονομικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Θέλεις να κάνουμε Για να ξεμπερδεύουμε με αυτό Πραγματικά το λέω έτσι ξέρεις να ξεμπερδεύουμε Θέλεις έτσι ένα σχόλιο Γι' αυτό το, την εμπλοκή ε, Που παρατηρήθηκε Χθες αυτές τα ωραία διαγγέλματα Που βγήκε η Τριάδα από αυτό, να τελειώνουμε πολύ γρήγορα Με το ζήτημα του κ. Καμένου και... Καμένο, Γιατί θέλει ναι. μια συζήτηση που πάει... Επειδή έχουμε σήμερα ουσία πολλά Να Βεβαίως. πούμε Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο κ. Καμένο έκανε μια πρόταση προ τον, κύριο... Προς τον κύριο, κύριο Τσίπρα για κοινή παρέτηση από το Κοινοβούλιο ναι. προκειμένου να γίνουν εκλογέ. Ο κύριος Τσίπρας, εμεί ω πλήρησα απάντησε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπίπτουν στο Σύνταγμα και ότι δεν θα γίνουν μόνο αναπληρωματικέ εκλογέ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Mm -hmm. Βεβαίω, προφανώ ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελεί του, εκτό από το ότι δεν ξέρουν πολιτική, δεν ξέρουν και πολιτική αριθμητική. Διότι αν προσθέσουν τους δικούς τους βουλευτές μαζί με τους βουλευτές της, ε, του κυρίου Καμένου θα βγάλουν ένα άθροισμα αρκετό δηλαδή πάνω από 100 οι οποίοι στην ουσία είναι όλες οι περιφέρειες της χώρας Αν κάνω αναπληρωματικές εκλογές ε, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας σημαίνει σαν να κάνω εθνικές <χει> εκλογές Λοιπόν, άρα μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σα. Δεύτερο ε, αγαπητοί φίλοι ε, συνταγματολόγοι και συνταγματολογούντε δημοσιογράφοι, που βεβαίω τα ξέρετε όλα και δεν μπορεί. Όταν μιλάτε για τη του συντάγματο, απε, γιατί απευθύνεστε στον κύριο Καμένο ή στην αντιπολίτευση, όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα άνθρωπο του συντάγματο, και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε ακροατή mm -hmm. να κάτσει κάτω, να δει ένα προ ένα όλα τα και τα 120 άνθρωποι του συντάγματο, να μου πει ποιο από αυτά ισχύει σήμερα. Δεν έχει παραβιαστεί και δεν έχει καταληθεί με, με δύο τρόπο. Πε, να μου πει, έτσι, παι, παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι. Μήπω τη ανθρώπινη ζωή, ο σεβασμό τη ανθρώπινη ζωή που έχουμε οδηγήσει τρει χιλιάδε συμπολίτε μα στο θάνατο, τι ακριβώ δεν έχει παραβιαστεί στο Σύνταγμα. Λοιπόν, όταν λοιπόν το Σύνταγμα βίαιο έχει καταληθεί, η αντιπολίτευση οφείλει να χρησιμοποιήσει το 120 παράγραφο 4. Το δράμα τη ιστορίας είναι ότι το επικαλείται ο κύριο Τσίπρα στην ομιλία του στο, το Σάββατο στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, τι είχαν ακριβώ, το ξέρω το όργανο δηλαδή, ακριβώ που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που το επικαλείται. Ναι, και το επικαλείται για του πολίτε. Για να ισχύσει για του πολίτε πρέπει πρώτα και κύρια να ισχύσει για τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Και το 120 παράγραφο 4 σημαίνει πρώτα και κύρια ότι παρετήσε από αυτό το κοινοβούλιο που έχει γίνει βουλευτικό άλο για να μπορέσει να παραβιάζει το Σύνταγμα Αυτό απαιτεί Δεν μπορείς να μου λες θα τη ρίξουν οι πολίτες Εσύ τι κάνεις για να πέσει η κυβέρνηση Κάθεσαι ήσυχο και αραχτό παίρνει τα λεφτά ως αντάλλαγμα κλεπταποροχής ή Της αποκεντρομοποίησης παραβιασμένου συντάγματος Και απαιτείς από τους πολίτες να ρίξεις την κυβέρνηση Δηλαδή τι λε, στους δρόμους το κεφάλι στον τόρβα Χτυπήσουμε τις δυνάμεις καταστολής, κάνε τελος πάντων ό,τι και αφού σου αλλάξουν το, το, το, το, το, τον αδόξαστο θα έρθεις να με ψηφίσεις. No. Αυτό του λες. Και μάλιστα βάζεις και το δίλημα ή μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά έχετε καβαλήσει πολύ το άλογο και μάλιστα το άλογο είναι πράσινο και το έχετε καβαλήσει άγρια και θα βρεθείτε προαπρόπτων και από το δικό σας κόσμο πρώτο και κυρία. Όχι του εκλογεί σα, γιατί δεν είναι η εκλογή σα δική σα. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει. Αλλά για το δικό σα κόσμο. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει εκβιαστικά διλήμματα και εσύ να συνεχίσει αυτή την πολιτική. Αν πράγμα. Λοιπόν, τα, αυτά τα διλήμματα του στυλ δεξιά τη δεξιά. Τα φάγαμε επί Παπαδρέου. Δεν τα τρώει ο ελληνικό λαό σήμερα. Εντάξει. Βρείτε, βρείτε κανέναν άλλο σύμβουλο επικοινωνιολόγο. Καλοί αμερικάνη επικοινωνιολόγοι που έχετε προσλάβει. Mm -hmm. Αλλά δεν κάνουν για, το, για την πολιτική κατάσταση σήμερα. Λοιπόν, ένα. δεύτερο, η, οικονομική... παρέτηση, η παρέτηση του από το κοινοβούλιο είναι πράξη ευθύνη πρώτο και κυρία. Mm. Πράξη ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στο λαό, γιατί εκεί λογοδοτείται. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά λογοδοτείται. Λοιπόν, πράξη ευθύνη σημαίνει ότι εγώ παρετούμε για να βαθύνει η πολιτική κρίση. Δεν παρετούμε για να γίνουν εκλογέ. Γιατί στο καθεστώ ανομία που έχουμε όλα είναι δυνατά. Ακόμη και το να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση με κολοβό κοινοβούλιο. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αρκεί να έχουν την έκθεση Μέρκελ. Λοιπόν, άρα το βασικό ζήτημα είναι, ό,τι και να γίνει, η παρέτηση βουλευτών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο βαθαίνει σε τέτοιο βαθμό την κρίση. ώστε εγώ θα λέγα μάλιστα, θα έλεγα μάλιστα, mm -hmm. εάν έχουν τα κότσια, να αρνηθούν στο να πάνε και σε αναπληρωματικέ εκλογέ. Αναπληρω... Mm -hmm. Να μην πάνε ούτε καν σε αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα αν έναν κοινοβουλευτικό καθεστώς το οποίο δεν έχει αντίκρισμα στη δημοκρατία δεν έχει δυνατότητα καμία να σταθεί σύνομα με παραβιασμό το Σύνταγμα, κοινοβούλιο δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα παρέτησε μο, πρώτα και κύρια για να ενωθείς με τους πολίτες που τους καλείς να ρίξουν την κυβέρνηση. Για να ενωθείς με αυτούς και επικεφαλής αυτών εάν σε αναγνωρίσουν και πολίτε πολίτες για επικεφαλής να ρίξουμε όλοι μαζί yeah. την κυβέρνηση. Εδώ σε παρακαλώ απάντησε τώρα στο ερώτημα ενός φίλου του Γιώργου που είναι σχετικό με αυτό που συζητάμε τώρα ε, Σχετικά με αυτή την πρόταση λοιπόν βάζει το εξή δίλημα ο φίλος Γιώργος Πού να το έχουν και ναι, πολλοί άλλοι ναι, ναι. Ε, Όσο λέει και μια τέτοια πρόταση το να αποχωρήσουν τα αντιμνημονιακά κόμματα από τη Βουλή. Φαντάζει όμορφη και ελκυστική για όσου δεν θέλουμε τα μνημόνια και την κατοχή τη χώρα. Κάτι τέτοιο δεν θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο που θα επέτρεπε σε κάθε διαφωνούντα να πράττει αναλόγω και να προκαλεί με το παραμικρό εκλογέ. Για παράδειγμα, αν η επόμενη Βουλή ψήφιζε επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, δεν θα μπορούσε η αντιπολίτευση με αντίστοιχο τρόπο να μποϊκοτάρει την εφαρμογή μια τέτοια απόφαση. Ναι. ναι. Λοιπόν, εδώ... ακούστε τώρα. Γι' αυτό λέμε για συντακτική εθνοσυνέλευση. Δηλαδή, θα πρέπει να επαναθυμελιωθεί το Σύνταγμα τη χώρα. Έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ή να παρέχει τη δυνατότητα άμεση πολιτική παρέμβαση του ίδιου του λαού στα τεκτενόμενα. Δηλαδή, να μπορεί, για παράδειγμα, για παράδειγμα λέω, mm -hmm. θα μπορούσαμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Mm -hmm. Να μπορεί να διαλύει τη Βουλή ο ίδιο ο λαό. Για παράδειγμα, με μάζιμα υπογραφών. Να μπορεί, ας πούμε, με μάζιμα υπογραφών του 10% του εκλογικού σώματο να διαλύεται η Βουλή. Δεύτερον, με την ίδια διαδικασία να μπορεί ο λαός να καταθέτει προς ψήφιση συγκεκριμένα σχέδια νόμου ή προτάσεις στο δικό του κοινοβούλιο. Με δική του πρωτοβουλία, όχι να περιμένεις αντιπροσώπους του. Τρίτο, να μπορεί να υπάρχει ανακλητότητα. Δηλαδή, δεν μου κάνεις μάγκα μου ή πέσεις παιχνίδια ή είσαι δόλιος. Έλα πίσω. Όχι να περιμένω πότε θα ψηφιστεί, θα, θα, θα, θα κατέβει για να σα ξαναψηφίσω. Έλα πίσω. Με πώ. Μαζεύοντα υπογραφέ και κυρίω τα αναπληρωματικέ εκλογέ στην περιοχή που εκλέγεται ο συγκεκριμένο. Έτσι για παράδειγμα. Εάν μου κάνουν τσαχπινιέ στην επόμενη λαϊκή ε, αντιπροσωπία ή η επόμενη βουλή ενάντια στο εθνικό νόμισμα παράδειγμα, όπω λέει ο φίλο, το παράδειγμα που λέω, ναι, ναι, ναι. τότε θα περιμένω από το λαό που θα έχει τα δικαιώματα να αντιτράσει Και όχι εγώ να κάνω παραξικοπημάτα. Σαν κυβέρνηση. Α πούμε ναι. ότι είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε υπέρ του εθνικού νομίσματο και μου το κάνουν οι σαμαράδε τη περιοχή με τη σύμφωνη μου, μου. κάνουν ιστορία στο κοινοβούλιο. Εγώ θα περιμένω από το λαό να αντιδράσει εφόσον το έχω δώσει το δικαίωμα, τα δικαιώματα αυτά. Αυτό λέει η δημοκρατία. Διαφορετικά πάμε σε λογική παξιοποιημάτων. Λοιπόν, αυτό συν μια σειρά άλλα πράγματα. Περιορισμένη θητεία, πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά και στη διαχείριση. Mm -hmm. Το γεγονό ότι, ότι ο, ο, ο βουλευτή θα πρέπει να έχει, να έχει ε, περιορισμένη θητεία. Αυτό το, η ιστορία του ισοβίω βουλευτή και επειδή ο μπαμπά μου βουλευτή ή ο θείο μου βουλευτή και εγώ βουλευτή, mm -hmm. να τελειώσει. Να τελειώσει yeah. μια και έξω. Και μάλιστα, ε, γιατί όχι, συζητιάται και από πολλούς ειδικού αλλά και από ανθρώπου, γιατί τουλάχιστον ένα κομμάτι της Βουλής σε ένα ευρύτερο σώμα που μπορεί να διαμορφωθεί να μην είναι κλειωτή. Όπω κατά το πρότυπο τη άμεση δημοκρατία που υπήρχαν και, και στην αρχαιότητα, αλλά και αλλού. Σήμερα, με τεχνολογία, έχει αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πω, είναι πολλά πράγματα που μπορώ να συζητήσω. Απλά εξηγώ μου ότι, ε, αν το καταλαβαίνω καλά, ότι το να φύγουν τα δημιουργικά κόμματα ή όποιοι φύγουν από τη Βουλή σήμερα δεν είναι μια κίνηση πυροτέχνημα. Όχι. Είναι μια κίνηση ουσία που θα και οδηγήσει. Αυτό θέλω να πω, ότι θα πρέπει να είναι μια κίνηση ουσία που θα πρέπει να οδηγήσει να έχει στη συνέχεια βήματα. Έτσι, για να οδηγήσει στην πραγματική δημοκρατία και στην αλλαγή που, πάντων, που πρέπει να γίνει σε αυτό το επειδή τόπο. Επειδή οφείλω να πω ότι το ΕΠΑΜ ανέλαβε μια πρωτοβουλία και έστειλε ανοιχτή επιστολή σε όλα τα κόμματα παντιμνημονιακά, αυτά ναι. που τέλο πάντων προδιορίζονται παντιμνημονιακά, και τα καλεί να φύγουν από τη Βουλή με την ψήφιση των καινούριων μέτρων, ναι. ακριβώ αυτή τη λογική. Mm -hmm. Και του λέμε το εξή: εμπιστευτείτε για πρώτη φορά στη ζωή σα τον ελληνικό mm -hmm. λαό. Δεν το λέμε έτσι, αλλά το λέω εγώ έτσι. Ναι. Εμπιστευτείτε. Κάντε την υπέρβαση. Εμπιστευτείτε το λαό. Εδώ θέλω να σα πω λοιπόν τώρα ότι μα ήρθε ένα μήνυμα από μία φίλη, πόσο έτοιμο είναι ο λαό, γι' αυτό θέλω να το διαβάσω, η οποία αναφέρεται σε μία εκδήλωση που υπήρχε στο Περιστέρι σε μία συζήτηση με, με διάφορου φορεί ε, και μα πληροφορεί ότι μια ομάδα ατόμων εκπροσωπώντα του ΟΤΑ, ε, την ΟΜΕΟΤΑ, όχι τη ΟΤΑ, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι αν ψηφιστούν τα μέτρα, αυτά που είναι προ ψήφιση, η ΟΜΕΟΤΑ έχει πάρει απόφαση για κατάληψη των δίπων και μετατροπή του σε κέντρα αγώνα. Πολύ ωραία. Μα, προφανώς, Απλά λέω ότι ε, ίσω καμιά φορά προφανώς, είναι πολύ μα... πιο έτοιμη και πιο όριμη Βεβαίω, ε, όρημη στι συνθήκε που ό,τι πιστεύουμε. Αυτό πρέπει να γίνει συντονισμένα και οργανωμένα μαζί με τα συνδικάτα, τι πρωτοβουλίε κτλ. Mm. Ε, το ΕΠΑΜ είναι σε κατεύθυνση αυτή. Στην κατεύθυνση δηλαδή να μαζευτούμε όλοι μαζί με πρωτοβουλίες, κινήσεις, σωματεία, όσοι συμφωνούν και όσες πολιτικές δυνάμεις έρθουν, όποιος δεν έρθει, τι να κάνουμε, θα λογοδοτήσει όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, να, να οργανώσουμε αυτή την ιστορία που η διάθεση του λαού, ειλικρινά σα το λέω, επειδή γυρίζω στον κόσμο και ξέρετε ότι γυρίζω στον κόσμο, η διάθεση του, του λαού αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο υψηλή. Σε, στο, λένε, στον αγωνιστή στον αυγή έξω να αγωνιστή, από όταν ήταν παραμονές της πλατείας Σωστά. Ε, είναι Είκο πολύ έντονη. πιο εντονή. και το επόμενο μήνα η δίμηνο που θα δει πλέον στη ζωή του πλέον το πλήρες αδιέξοδο που το έχει δει αλλά ορισμένοι έχουν και καμιά αυταπάτη μήπως δεν παιδί μου ξέρω εγώ με αυτά 32 δις Κάτι θα γίνει. Κάτι, γίνει. Κάτι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι, είναι, ναι. είναι ο πνιγμένος που, που αρπάζεται από τα μαλλιά του και προσπαθεί να βγάλει τον εαυτό του έξω από το, ε. από το νερό. Λοιπόν, θα το δει και τότε πλέον δεν θα το σταματά τίποτα. Εμεί θα προσπαθήσουμε ώστε να αποκτήσει την οργανωτική υποδομή ώστε να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα άμεσο αυτό. Ουέ και αλλήμωνο σε αυτόν που δεν θα έχει στρατευτεί σε μια τια ιστορία όταν ο λαό αποφασίσει να την κάνει πράξη. Ουέ και αλλή Λοιπόν, πάμε να πάρουμε... Πα... σήμερα το πήραμε μονορούφι ναι. ε, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το σύντη από το του Μανώλη Μηθιά, «Πατρίδα Δανεισμένη». Ε, ακούσαμε πριν τι Τί ακούσα... τα φορά στα άρματα. Ναι, Μπορούμε να πάμε τώρα στο «Η Πρωτεύουσε», στο νούμερο 7. Λοιπόν, εδώ εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Μέχρι τις 2.30 θα είμαστε μαζί. Ε, τώρα, επειδή βαρδίζουμε εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι θα, θα σε Αθήνα, βλέπω Δημήτρη. Ναι, από Παρασκευή το βράδυ. Ναι, κανένα Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα θα σε Αθήνα, το λέω έτσι. Μάλλον. <laughs> από βλέπω εγώ εδώ το πρόγραμμα. Ε, το επάμα σε είχε καλεσμένο. Την Παρασκευή θα είσαι εκεί. Στι 18.30 το απόγευμα της Παρασκευής ε, υπάρχουν τα εγγένεια του νέου γραφείου. Εγγενιάζει νέο γραφείο το ΕΠΑΜΑΧΑΗΑ στη Ρήγα Φεραίου 100 και Γεροκοστοπούλου στι. Ε... Α, όχι, συγγνώμη, πάλι έκανα Με συγχωρείτε. Στι 6.30 λοιπόν την Παρασκευή έχει συνέντευξη τύπου. Ναι. Και μετά είναι τα εγγένεια του γραφείου στι 8 το βράδυ του ΕΠΑΜΑ ΧΑΙΑ στη Ρίγα Φεραίου 100 και Γεροκοστοπούλου. Λοιπόν, το Σάββατο. Από εδώ και ανοιχτά βεβαίω. Ναι, για, για όλο τον κόσμο και γι' αυτό yeah. το αναφέρω. Λοιπόν, το Σάββατο έχει ομιλία mm. στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνη με θέμα και τώρα τι, πόσο οργανώνουμε τον αγώνα μα. Έτσι και ε, α, θα είναι μαζί σου και Ανδρέας Γιαννουλόπλος mm -hmm. μέλος τη πολιτικής γραμματεία του ΕΠΑΜ ε, ο οποίος ε, θα μιλήσει με θέμα πως πρέπει να μυθούν οι λαοί για να ανακτήσουν το πολύτιμο δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή ναι. κάνει μια πολύ καλή δουλειά ο, ο Ανδρέας ο με τη διατροφική επάρκεια και γενικότερα ασχολείται με αυτό το θέμα Λοιπόν ε, άρα Σαββατοκύριακο είσαι εκεί στην Αχαΐα, στην Πάτρα το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Εγώ ξέρω από τώρα. Και την Κυριακή είναι το που και κοιτάζει να το πούμε και τώρα, θα δω. Αυτό που γίνεται ένα γλέντι μετά τη βεβαίωση της παρελάση και όλα αυτά που έχουν στείλει. αυτό μου το έχουν στείλει όμω το γλέντι, βλέπει. Ένα, ένα γλέντι ναι. στο, του νότιου τομέα, τομέα στον Άλιμου που είναι mm. τα γραφεία στον Άλιμου του νότιου τομέα του ΕΠΑ όπου mm. βεβαίω θα είμαι και εγώ γιατί είμαι μέλο του. Αυτό ήθελα να πρέπει να είσαι εκεί γιατί είσαι μέλο. Ξέρουμε έχουμε, στον έχουμε το εξή πράγμα εμεί. Mm. Και αυτό πρέπει να το. Να το, έτσι, να το τονίζουμε γιατί είναι ένα παιδί μου εγώ δεν το έχω ξαναζήσει, δεν υπάρχει ξαναζή καμιά άλλη να. πολιτική οργάνωση. Ε, με δεδομένο ότι εμεί είμαστε πολιτικό κίνημα, με την δεν είμαστε τυπικό κόμμα, με, την, με τον τρόπο που το καταλαβαίνει ο κόσμο, την έννοια του κόμματο, ο καθένας από εμά δεν έχει σημασία αν είναι επώνυμο ή λιγότερο επώνυμο. Όλοι είμαστε επώνυμοι άλλωστε, Σωστά. επί τη ουσία. <χαι> λοιπόν, α, ανήκει σε έναν πυρήνα που αποφασίζει αυτό τι κάνει δεν είναι κάτι το οποίο α, δηλαδή έχουμε τέτοια συλλογικότητα από την άλλη okay. μεριά ε, για μας είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλοι οι άλλοι λένε για συνθέσεις, για συμμαχίες, για ιστορίες ενότητες και όλα αυτά mm -hmm. το επόμενο είναι το μόνο πολιτι πολι πολιτικό σχηματισμό που το έχει κάνει πράξη δηλαδή στις γραμμές του βρει κόσμο ο οποίο προέρχεται α, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά να το πούμε έτσι όπως το λέγει <laughs> Ένας yeah. συναγωνιστής Όντως όμως ισχύει αυτό Και έχει στρατευτεί Στο κεντρικό βασικό πατριωτικό καθήκον Εμείς έχουμε κάνει πράξη την ενότητα Και την ομοψυχία του λαού Στις γραμμές μας Είμαστε μέσα στο ΕΠΑΜ άνθρωποι που Σε φυσιολογικές συνθήκες yeah. Θα θεωρούσε αντίπαλο yeah. Θα τον θεωρούσες yeah. αντίπαλο Σε κανονικές συνθήκες Γι' αυτό και με μεγάλη τιμή Μπορώ να λέω ότι βρίσκονται δίπλα μου ή μαζί μου ή είμαστε μαζί με ανθρώπους που ιδεολογικά είναι αντίπαλοι. Μα είναι μεγάλη πέραυση. Αλλά είναι πολύ καλύτεροι πατριώτε και δημοκράτε από μένα. Mm. Και εγώ φτωχό προσπαθώ να του μοιάσω. Και προσπαθώ να, να, να έχω τη δική του αφοσίωση και το δικό του ε, πνεύμα αυτοθυσία παρά το γεγονό ότι ιδεολογικά διαφέρουμε ριζικά. Mm -hmm. Λοιπόν, εμεί το κάνουμε πράξη. Και προσπαθούμε να αποτελέσουμε ένα φυσικό παράδειγμα για την ανάγκη μου ψυχίας και ενότητα ολόκληρου του κόσμου. Δεν έχει σημασία πώ αντιλαμβάνεζε τον Άρη τον Βελουχιώτη. Παλά, παράδειγμα, ρε φίλε ναι. μου, ένα δύο. Εγώ μπορεί να τον λαδρεύω, εσύ μπορεί να τον μισεί. Το θέμα είναι τον κατακτητή. Θα τον πολεμήσουμε από κοινού. Και τον κατα... το... Το νέο κατακτητή δεν τον πολεμά παρά μόνο εάν πει διαγραφή του χρέου και έξοδο από το ευρώ, επαναφέροντα το εθνικό σου κρατικό νόμισμα. Γιατί το εθνικό σου κρατικό νόμισμα στα δημοσιονομικά, είναι ότι η σημαία σου ως εθνικό σύμβολο για τη χώρα σου. Εάν δεν θέλεις το εθνικό σου κρατικό το κρατικό νόμισμα, είναι στην πράξη ότι δεν θέλεις ούτε τη χώρα σου, ούτε τη σημαία σου, ούτε τα εθνικά σου σύμβολα, ούτε ό,τι συμβολίζουν από του λαού και του έθνου σου. Είναι τέτοιας κρίσιμη σημασία. Ε, η σημασία είναι το εξή η ουσία, πιστεύω. Και Υπά. φυσικά δημοκρατία, έτσι. Είναι ότι δεν ρωτά, δεν ρωτάει. Δημοκρατία. Και μάλιστα ναι. τόσο προωθημένη είναι στι αντιλήψει δημοκρατία, που πραγματικά εγώ έχω την. Έτσι, πώς να το πούμε, παιδί μου, θα ήθελα να πω ότι πουθενά άλλο δεν έχω συναντήσει τέτοια συζήτηση και τέτοιο σε δύο βάθο για το ζήτημα της δημοκρατία, που όχι μόνο το κάνουμε πράξη σαν φυσικό οργάνωση, καμία οργάνωση, με τα λόγω γνώσεω δεν έχει τη λειτουργία που έχει το ΕΠΑΜ. Καμία πουθενά mm -hmm. ως προς το ζήτημα της δημοκρατίας και τέλο πάντων υπερηφανευόμαστε το γεγονός ότι έχουμε τόσο πρωτοπόρα δημοκρατική πρακτική και σκέψη όσο αντίστοιχη ήταν το, αντίστοιχη με το γεγονός ότι ζούμε στη χώρα όπου επινοήθηκε η δημοκρατία και αυτή είναι και η περιουσία του ΕΠΑ το λέμε αυτό το πράγμα γιατί ακούω από τα αριστερά και από τα δεξιά κάτι κολοφώτιες που λένε πραγματικά απίστευτε πράγμα, πράγματα για μόνο και μόνο για να χωρίσουν τον κόσμο mm -hmm. όποιος θέλει σήμερα να χωρίσει τον κόσμο είτε με όρους κανιβαλισμού εμφυλίου είτε με όλους μιας δίθεν αριστεράς τότε πραγματικά αυτός είναι από την απέναντι όθη είτε το έχει συνειδητοποιήσει ο, ο ίδιος είτε όχι είναι απόγονος των γερμανοτσολιάδων της κατοχής είτε, το, είτε έχει κόκκινη σημαία και ανεμίζει έτσι. Με όποιο χρώμα και αν βγαίνει προ τα έξω, τέλο πάντων. Το θέμα Ακριβώς. είναι ποια είναι η ουσία Είτε και όχι. Μαύρη. Δεν είναι αυτό που λες, είναι τι κάνει. Οι πράξει μετράνε. Λοιπόν, οφείλουμε ένα σχόλιο ακόμα. Πρέπει πάμε σε κάποια στοιχεία που έχει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Γιατί σε αυτά δεν θέλω να, να μα διακόψει κάτι, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και διάλειμμα για το Πελτίο Ιδήσων και τα σχετικά. Ε, γιατί εδώ έχει φέρει κάποια πολύ ωραία στοιχεία που θα τα α, δούμε στη συνέχεια, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σοκαριστικά θα έλεγα. Λοιπόν, ένα σχόλιο, χρωστάμε ένα σχόλιο στους ακροατές μας, γι' αυτό την εξέλιξη που ζούμε από χθες, όλη ναι. αυτή την οπερέτα, λοιπόν. τέλος πάντων, των τριών ναι. συγκυβερνούντων. Καταρχήν ότι είναι οπερέτα, είναι οπερέτα. Ναι. Καταρχήν, εάν είχε πραγματική βάση, ναι. αυτή τη στιγμή οι διεθνείς αγορές, όπως επίσης και ο διεθνής τύπος, ειδικά ο ειδικό τύπος, ναι. αυτός δηλαδή που μιλάει στις αγορές... Θα ήταν έξαλος Έτσι, γιατί καταδιακηδεύουν Τα συμφέροντά του ε, Έτσι, Εάν δεν περάσουν τα μέτρα Εάν δεν περάσουν αυτά Τότε οι μεγαλοτραπεζίτες, καρχαρίες, το κογλίφη Και ό,τι άλλο συνοθήλευμα Συναποτελούν αυτό που λέμε αγορές mm -hmm. Θα είχαν τρελαθεί από την αγωνία τους Σας πληροφόρω ότι όλα τα δημοσιεύματα Είναι κάλμα μέχρι αειδείας Διότι θεωρούν Δεδομένη την έκβαση Και το γεγονός ότι δεν πρόκειται να κυβερνητική κρίση. Έτσι; Ποιο είναι το θέμα τώρα Το θέμα είναι η ταχτική προσαντολισμού. Σου λένε Για παράδειγμα να. Σου λένε ότι τα εργασιακά Ο κύριος Κουβέλης ε, Προέβαλε τα, εργασιακά, τα Κουβέλης. εργασιακά Δηλαδή να μην αλλάξουν Να μην απελευθερωθούν οι απολύσεις όπως λένε Και να μην αυξηθεί το συνταξιοδοτικό Το όριο συνταξιοδότησης Εκεί που λέει μαζί με το ωράριο να. Ωραία αυτά είναι τα εργασιακά Αλλά έχει υπογράψει την μείωση των μισθών στο ιδιωτικό τομέα και όλων των συντάξεων από το 13. Mm -hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο συνταξιούχο ή ο μέλλον συνταξιούχο δεν τον νοιάζει αν θα πάει στα 67 η συνταξή, το όριο ηλικίας γιατί πολύ απλά δεν θα ζει μέχρι τότε. Το ΔΝΤ και γενικότερα αυτό που έχει ακολουθήσει το ΔΝΤ σαν πολιτική και που τώρα βεβαίω είναι στην πιο σκληρή και ανελέγει, ανελέγει τη μορφή του μέσω του, τη Ευρωζώνης, Γιατί αυτό που ζούμε είναι η βίαιη προσαρμογή που εφαρμόζει το ΔΝΤ στη νιωστή δύναμη. Έτσι. Γιατί πρέπει να, έχουμε, πρέπει να ευλογούμε το ευρώ. Λοιπόν, τι συνέπειε έχει. Έχει συνέπειε την πτώση του μέσου του μέσου προσδοκόμενου όριου ζωής. Σε όλες τις χώρες που πήγε το ΔΕΝΤΑΦ mm -hmm. έπεσε δραματικά. Παράδειγμα η Βουλγαρία. Mm -hmm. Η Βουλγαρία το 1990 με την κατάρρευση του υπαρτώσιαλισμού ήταν 73 χρόνια το προσδόκιμο. Μετά από μια δεκαετία ΔΕΝΤΑΦ και προσαρμογή στην ελευθερία τσαγούρας αγορά, έπεσε στο 65. 63-65. το το ΔΕΝΤΑΦ ανέβασε το ο, yeah, όριο συνταξιοδότηση yeah. στα 65. Και έτσι η Βουλγαρία απέκτησε όντω το πιο βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα ε, στα Βαλκάνια. Γιατί <laughs> δεν, δεν, έφτα... δεν παίρνει κανένα σύνταξη. <laughs> αφού δεν έφτανε κανεί στα 65, δεν έφτανε. Λοιπόν, <laughs> αυτό, αυτό μόνο κάνουμε τώρα και με του Έλληνε. <laughs> ναι. Του εξοντώνουν σε επίπεδο σύνταξη και μισθού και σου λέει μετά. Μειώνοντα το προσδόκιμο τη ζωή και ανεβάζοντα το όριο ηλικία. Έτσι ώστε να πέσει μία και άλλη ναι. και έτσι να μην προλαβαίνει ο άλλο να πάρει τη σύνταξη του. Γιατί θα πεθάνει mm -hmm. Λοιπόν, mm -hmm. του αφαιρούν και το δικαίωμα να μπορεί να έχει τη σύνταξη, για παράδειγμα, το τέρι του ή ε, κάποιον ναι, εξ αυτών. Πρέπει να δηλώσει. Του το αφαιρούν, ναι. λοιπόν, αυτό το πράγμα. Οπότε τελειώσαμε. Ναι. Και αυτό υποτίθεται ότι για τον κύριο Κουβέλη είναι κόκκινη γραμμή. Μην τρελαθούμε τελείω. Λοιπόν, το δεύτερο βεβαίως εδώ, για να καταλάβουμε το τι παιχνίδι παίζεται, η ουσία είναι το έγγραφο που κυκλοφόρησε, το γερμανικό έγγραφο του, από του το Υπουργείο Οικονομικών, οικονομικών Τη Γερμανίας, ναι, όπου αναφέρει ότι τα μεγάλα ζητήματα mm. είναι πρώτον, ο κλειστός λογαριασμός με εξωτερική διαχείριση, Αυτό Εγκρίθηκε από το Eurogroup στις 20, στις 20, την 20η Φεβρουαρίου 2012 και το δέχτηκαν οι, οι συγκυβερνώντε τότε ναι. και ο κύριος Βενιζέλος το ψήφισε. Έχει υπογραφεί δηλαδή αυτό. Έχει υπογραφεί. Αλλά τι λένε τώρα. Προσέξτε ναι. τώρα. Θα βάλουν δόση 31,5 ναι Συνήθω οι δόση ήταν μικρότερε. Ήταν τη τάξη το 8 δι. Ναι. Βία 11. Mm -hmm. Λοιπόν, 31,5 δι είναι περίπου πάνω από τα 2 τρίτα των εσόδων του κρατικού προπολογισμού. Είναι βία να φτάσουν τα 45-46 δισεκατομμύρια τα έσοδα. Να πω 50, να πω 50. Και τώρα τι τους λένε. Εφόσον θα σου καταθέσω εγώ 31,5, δέσμευσέ μου αντίστοιχα έσοδα μέχρι να σου βάλω εγώ τα 31,5 που θα στα βάλω πότε, στο τέλος, το Δεκέμβρη, Νοέμβρη, πότε θα στα βάλω. Mm -hmm. Αυτά όμως θα τα δεσμεύσεις στο, στο λογαριασμό που υπάρχει στην κεντρική τράπεζα. Το οποίο βεβαίως, βεβαίως είναι κλειστός, κατατίθενται εκεί πέρα τα χρήματα, η συμφωνία τι ήταν. Κάθε τρίμηνο που θα καταβάλετε η δόση, για, μέχρι να καταβληθεί η δόση, έτσι, η οποία θα δίνεται σε αυτό το λογαριασμό, θα πρέπει να μου, να μου ισόποσα, ισό, ένα ισό <Και> ποσό, ποσό ε, από το κρατικό προπλογισμό. Ναι. Και ναι, με να δεσμεύσω 8, 11. Πώ θα δεσμεύσει 31,5 δι. <Κι> αυτό σημαίνει στην πράξη, για να το δεσμεύσει αυτό το πράγμα μέχρι να εκταμιευτεί, σημαίνει στην πράξη ότι πάμε σε πάυση εσωτερικών πληρωμών. Δηλαδή δεν θα έχει να πληρώσει μισθού και συντάξει. Ο Βενιζέλο το ξέρει αυτό. Γι' αυτό και το παίζει επαναστάτη. Γι' αυτό μίλησε χθε για προτεκτοράτο. Ναι, επαναστάτη ναι, με την Κούλκα. Ναι, δεν ξέρω από ότι μα βγήκε λοιπόν, ξαφνικά τόσο Αλλά ώστερα. ο κύριο αυτό. Mm -hmm. έχει, το έχει υπογράψει αυτό Και το έχει ψηφίσει Εντάξει για να ξέρουμε νά. Και επιπλέον λένε εξωτερική διαχείριση Βεβαίως εξωτερική διαχείριση Μα υπάρχει ήδη Ο, mm -hmm. ο λογαριασμό αυτός στην Ευρωπαϊκή Κεντρική, στην Τράπεζα της Ελλάδος ε, Το διαχειρίζεται ο κύριος Μποπ Τρα Με ένα επιτελείο του ΔΝΤΑΦ Τώρα τι θέλουμε. Mm -hmm. Επειδή υπάρχει κόντρα με το ΔΝΤΑΦ Λένε να φύγει από την Τράπεζα της Ελλάδος για να πάει κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ιντρική Τράπεζα Αντιλαβού Πώς ξέρω τώρα τι σου λένε Θα δεσμεύσω τα τρία δετάρτα των εσόδων σου ναι. λοιπόν τα οποία θα πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ιντρική Τράπεζα θα τα διαχειρίζει η Ευρωπαϊκή Ιντρική Τράπεζα κατά το δοκούν ναι. μέχρι να εκταμιευτεί η δόση και ό,τι περισσεύει σε συγκουμάντο Μετά Η διάθεση των εσόδων Προτείνει δέσμευση συγκεκριμένου ποσού από το ΦΠΑ Όπως επίσης και από το πρωτογενές πλεονασμά, Το οποίο θα πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό το λογαριασμό Για τη μείωση λέει του χρέους Είναι η συμβουλή για τη μείωση του χρέους Στην πράξη δηλαδή Όλα τα φορολογικά έσοδα mm. θα περνάνε από αυτόν το, προ... το λογαριασμό Και τα υπόλοιπα είναι κολοκύθια Με τη ρίγανη Λοιπόν, μετά πάμε Αυτόματες περικοπές δαπανών. Η Ελλάδα εγκαθιδεί ένα απλό κανόνα για τις δημόσιες δαπάνες. Με τη Συμφωνία της Τρόικας, τα ταμιακά ελλείμματα, παρεκκλήσεις από τον προπολογισμό, οδηγούν αυτόματα σε περικοπές δαπανών, οι οποίε κατανέμονται εξίσο σε όλα τα προγράμματα δαπανών. Οριζόντιες, δηλαδή, περικοπές, αυτόματες. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει ταμιακό έλλειμμα, αυτόματα γίνεται περικοπή δαπανών. Λοιπόν, εξωτερική εποπτεία του δημόσιου δανεισμού μπορεί να ζητηθεί από ένα εξωτερικό οργανισμό όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει οποιαδήποτε μορφή επιπλέον δανεισμού παράλληλα με την εποπτεία των περιφερειακών και τοπικών αρχών από ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη. Πρόσεξα να δει εδώ τώρα. Δηλαδή, εκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει καταστήσει μόνιμη εποπτεία κρατικού προπολογισμού από τι 8 Μαου 2012 στην Ελλάδα mm. και το έχουν απο όχι μόνο πρέπει να έχει εποπτεία, αλλά να εγκρίνει κιόλας τη δυνατότητα δανεισμού Να δίνει και το οκ, okay, δηλαδή, Μbravo. το τελικό οκ. Okay. Ταυτόχρονα, η εποπτεία περιφερειακών και τοπικών αρχών θα γίνονται από ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη. Δηλαδή, την περιφερεια Θράκης θα την αναλάβει το ομοσπονδιακό κράτος Γερμανίας. Και προσέξτε, από ορισμένα ομοσπονδιακά κράτη, δηλαδή η εποπτεία συγκεκριμένων περιφερειών και τοπικών αρχών θα γίνεται από δηλαδή από τη Γαλλία δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν είναι ομοσπονδοκράτος Α, γιατί άραγε ομοσπονδιακό κράτος για να μπορεί να την εντάξει με ειδικό καθεστώς στη σύνομοσπονδιακή διαχείριση καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί όχι. εγώ φωνάζω σαν τρελός εδώ και μήνες ότι θα κροτηριαστεί η χώρα εθνικά και εδαφικά Καταλαβαίνουμε ότι Δήμοι και Περιφέρειες της χώρας μέσω ΕΟΣ ή άλλου καθεστώτος του mm -hmm. καλικράτη mm -hmm. έχουν σχεδιαστεί μόνο και μόνο για να αποσπαστούν ή να απορροφηθούν από άλλα κράτη της Ευρωζώνης ή ενδεχομένως από γείτονε. σε μια χαλαρή ομοσπονδιακή οργάνωση όπου θα περιλαμβάνει ας πούμε την ε, Βαϊμάρη ή ξέρω εγώ τη Βαβαρία και την Πελοπόννησο. Και καταλήγουμε βεβαίω στο πόσο παροδία είναι έτσι όταν βγαίνουν οι, ο κύριο Κουβέλη και ο κύριο Βενιζέλο και μα λέει φίλοι, φίλοι και φίλοι. Και βεβαίω για να δείτε τόσο πόσο πατριώτε είναι αυτό ο κύριο Κουβέλη και το κόμμα του. Mm -hmm. Γιατί εδώ μα το παίζει δίθεν, για να καταλάβουμε κιόλα και την πολιτική λύση που ετοιμάζεται. Γιατί ουρλιάζω εγώ τόσο καιρό, έτσι. Την πολιτική λύση, την τελική λύση που πάνε να ετοιμάσουν. Ε. Γιατί όλα αυτά τα έχουν δεχτεί. Απλά του λένε δεν βάλτε μπροστά. Βάλτε τα μπροστά. Τα έχετε δεχτεί, τα έχετε ψηφίσει. Βάλτε τα μπροστά, τελειώνουμε. Ναι, Αυτό πράξει, τους λέει. Είναι ψηφισμένα από το Φεβρουάριο. Από πέρυσι, λοιπόν, το Φεβρουάριο. Πρόσεξε να δει τώρα τι γίνεται. Στο βήμα 99,5, σε το τόσο διαφορετικό σταθμό, ο Λικούδη δήλωσε ότι όπως του μετέφερε ο φόρτη δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πέρι του. Χαρτιού που έστειλε το Γερμανικό Α, Υπουργείο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το λοιπόν, με λίγα λόγια, ο κ. Κουφελή δίθεν δείχνει κροκοδίλια δάκρυα για το όριο σταξιοδότησης ταξιοδότηση του Έλληνα συνταξιούχου, αλλά για τον ακροτηριασμό τη χώρα του δεν τον νοιάζει. Δεν του καίγεται καρφί. Κάνει ότι δεν το ξέρει. Έτσι? Ότι υπάρχει καν λοιπόν, κάτι Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα, λοιπόν, παρεπιπτόντω, να πάμε. Θα, πάμε... Κάτι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ναι. Αναγκαστικά και θα, θα γυρίσουμε. Απλά να υπενθυμίσω σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη, ότι μπορείτε να συμμετάσχετε ως εξή. Μέσω SMS στο 54344 αποστολή, επαμ, κενό, τη λέξη βιβλίο και το όνομά σας. 54344 η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, είναι πέντε τα βιβλία, ελληνική πομπία του Δημήτρη Καζάκη. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, επιστροφή. Μέχρι τις 2.30 θα, θα πάμε μαζί. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Πριν επιστρέψουμε σε αυτά που συζητούσαμε, θέλω να πω κάτι σε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει και αφορούν στο γεγονός ότι από σήμερα στην, στο σελίδα εκπομπή έτσι, κατόπιν δικών σας παρακλήσεων θα μπορούσα να πω και μηνυμάτων, λειτουργεί ένα donate. Δηλαδή, μπορείτε όποιο θέλει να προσφέρει, να στηρίξει οικονομικά αυτή την εκπομπή, η οποία είναι γνωστό ότι γίνεται μέσω εθελοντική εργασίας ε, αρκετών ανθρώπων ε, και δεν στηρίζεται σε χορηγίες ή κάποιο άλλο είδους ε, επιχορηγήσεις. Λοιπόν, επειδή και μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω, υπήρξαν κάποια μηνύματα ε, φίλων που λέει ότι ε, το donate από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνεται μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας και εγώ σήμερα το βλέπω. Λοιπόν, κάποιοι θέλουν να πάνε στην τράπεζα να... να κάνουν μια δωρεά και να καταθέσουν χρήματα στην τράπεζα. Ε, θέλω να πω ότι και για λόγους διαφάνειας έχει επιλεγεί αυτό ο... ο τρόπος. Και μπορούμε να, να αναρτήσουμε έναν κοινό λογαριασμό. Θα, θα, ναι. θα, θα το, θέλαμε το δούμε. Θέλαμε όλα ας πούμε, να είναι μέσω μια διαφάνειας για να μην δημιουργούνται κάποια άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ε, επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να και συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του 54-344 επάμπ e και ενώ και το μήνυμά σα του 54-344 επάμ και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα συμμετέχετε και στο διαγωνισμό για τα πέντε βιβλία που θα δώσουμε την Παρασκευή του Δημήτρη Καζάκη Ελληνική πομπία που ε, όποιοι δεν τα έχετε, δεν τα έχετε διαβάσει ε, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να τα αποκτήσετε να αποκτήσετε ένα από αυτά τα βιβλία, καθώς είναι ο οδηγός, έτσι το λέω εγώ, σε εισαγωγικά και δείχνει γιατί σήμερα βρισκόμαστε εδώ που είμαστε με στοιχεία που δεν θα βρείτε πουθενά άλλου. Είναι πραγματικά για, το, για την γνώση και για το αρχείο σας κάτι πολύτιμο, ένα πολύτιμο βιβλίο. Α, αυτά τα άρθρα του Δημήτρη Καζάκη Λοιπόν, Δημήτρη όμως να μην λέω πολλά ε, Επειδή ναι. έχουν πολύ σημαντικά αυτά που λέγαμε πριν Ο κ. Κουκουλόπουλος ε, Αν θυμάμαι καλά Είναι γραμματέας, mm -hmm. τραχαγήρευε συντονι... Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ ναι. Μας αντιγράφουμε φαίνεται Λοιπόν, ναι, Πάντως ε, γνωρίζ χρησινής... τον γνωρίζουμε όλοι τον κύριο Κουβλόπλο για ναι, ναι, ναι. τη δράση του στους, στους Δήμους και της Περιφέρειας δηλαδή ναι, είναι ναι, ένας άνθρωπος καλωπερί... ο οποίος έχει περάσει από εκεί πολλά ναι, χρόνια πολύ καλωπερί, έχει λειτουργήσει έχει αφήσει mm -hmm. εποχή θα έλεγα λοιπόν ε, στην, ε, στην ΕΤ σε μια συνέντευξή του χθες ναι. στην ΕΤ είπε το εξής μόλις συνειδητοποιήσουν οι βουλευτές τι ακριβώς έρχεται στη Βουλή δεν ξέρω πόσο θα αντέξει το πολιτικό σύστημα. Δοκιμάζονται οι αντοχέ και της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος. Δεν είναι τόσο ανέστητο το πολιτικό σύστημα όσο το καταλογίζουν πολλές φορές κάποιοι. Ο κ. Ο... Κουκουλόπλος από το Πασόκτα λέει αυτά. Ναι, ναι. ναι. Μα τρομάζεται, λέει ο δημοσιογράφος που του παίρνει τη συνέντευξη. Μα τρομάζεται με αυτά που λέτε. Είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμα. Ο δημοσιογράφο ε, δεν το ξέρει. <χαισίες> καλά, <χαισίες> τίποτα, <χαισίες> δεν έχει σημασία. <σπάσει. χαισίες> μα κοίταξε, δικαιολογημένα με συγχωρείτε. <χαισίες> Εκτό από, διο... από πληροφορίε που διοχετεύονται ε, σκοπίμω. Ναι, ναι, Συγγνώμη, μα μπο... ε, έχει πει κανένα ότι αυτά είναι, αυτά μα δίνουν, αυτά δεν πραγματευόμαστε Όχι, όλα τα σκοτεινά. Με διαρροέ. Όσοι σκοτεινά. Έτσι. Λοιπόν, <χαισίες> μα όταν όλε. Απαντάει ο κ. Κουκουλόπουλο, το μα τρομάζεται. Ναι. Όταν όλε οι περικοπέ των συντάξεων είναι την πρώτη χρονιά. Προσέξτε, σε αυτό δεν έχει αντιδράσει ο κ. Σκουβέλης Ναι Ποια κουβέντα για επιμήκυνση να γίνει Αφού στα ζητάνε όλα να τα πάρεις από την πρώτη χρονιά Τι νόημα έχει η επιμήκυνση, η επιμήκυνση. Να σας πω ότι η αρχική πρόταση που κάναμε εμείς για τι συντάξει Που απλώναμε τις περικοπές σε τέσσερα χρόνια Ήταν μια πρόταση απολύτω βαρέτη ε, ε, Βατή <laughs> Ανεκτή από όλη την κοινωνία βεβαίως Διότι δεν θα ήταν η σύνταξη του κ. ανεκτή. Έβγαζε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το έβγαζε βέβαια σε τέσσερα χρόνια και είχε περικοπές από 2,5% έω 7%. Ναι, προσέξτε. Ναι. Ο κ. Κουκουλόπουλος αποφασίζει πώ η περικοπή θα είναι του πατέρα μου, που δούλεψε 35 χρόνια συναπτά, πάνω από 35 χρόνια, σα κυλή συγγνώμη για να έχει αυτή τη σύνταξη που την κλέβουν σήμερα. Ενώ ο κ. Εναι... Κουκουλόπουλο που δεν έχει δουλέψει ούτε μια φορά στη ζωή του, ήταν κομματικό κοπρόσκυλο όλη τη ζωή, φυσικά θα αποφασίσει για του ταξιούχου πώ θα κοπούν. Σε 4 χρόνια ή σε ένα. Πάμε παρακάτω. Γιατί πάει γίνεται πιο προκλητικό και παρακάτω. Όσο προχωράει, τόσο εκνευρίζεσαι όμω αυτό που κάνει. Περίκοπε, κυριολεκτικά 7%. Τι είναι. Ναι. 7%, έτσι. Απειριοελάχιστε καναλέω που ήταν ανεκτέ από την κοινωνία. Το ξέρει ο κ. Κουκουλόπουλο. Το έχει συζητήσει. Βεβαίω, με έχει βγει στην κοινωνία. Για να δεν βγει στην κοινωνία, με να μην κυκλοφορεί. Το έχει συζητήσει. Και εμά αυτή τη φορά, ξέρε, έχουν αλλάξει και το γιαούρτι. Έχουνε πάψει τα γιαούρτια με το κεσί το πλαστικό. Είναι αυτά με το... Α, είναι αυτό με το πυλινό. Με το, πύλινο, ναι, το ναι. ναι. Τα λοιπόν, Για να πιάνει αυτό. Ναι. Μάλιστα, του λέει ο δημοσιογράφος. Πάντως κύριε Κουκουλόπουλε, αν είχα ανοίξει το ραδιόφωνο τώρα και δεν είχα ακούσει ποιο είναι ο συνομιλητή ότι είναι αυτό ο τύπος ο Πάρις ο Κουκουλόπουλος. Ναι. Ο γνωστό από παλιά και με την πολύ μεγάλη πορεία την Πουτσοχατζόπουλου και άλλων επιτελών του Πασόκ. Θα έλεγα ότι αυτός που τα λέει, μάλλον δεν ξέρει τι του Δεν θα τα ψηφίσει τα μέτρα. Και λέει: Κουκουλόπουλο δεν παίρνει κανένα τέτοιο θέμα για το πασό. Δηλαδή όλα τα άλλα που έλεγε είναι. Μπα... Ναι. Όχι. πάρα ναι. παρακάτω. Ναι. Για σας προσωπικά λέει: Το έβαλα το θέμα. Ναι. Ο δημοσιογράφο. Ναι. Και απαντάει. Ναι. Μα εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Όχι βέβαια. Δεν, δεν πάνε να πεθάνουν όλοι. Εγώ θα πεθάνω. Όχι. Άρα. Άλλο δε μας στα αυτά δεν μα έ... έλεγε. Μα κοχώνε μου. Δεν Αυτά που έλεγε στην αρχή. Πρόβλημα έχουν αυτοί που τα έλεγαν όλα εύκολα. Α, μάλιστα. Εκεί θέλει να το πάει ο κ. Κουκουλόπλο. Εγώ ξέρω. Ο κ. Κουκουλόπλο ξέρει. Να προσέχει ο κ. Κουκουλόπλο. Τα ίδιας... λέει και ο Άδωνο Γεωργιάδη αυτά. Κάθε ναι, μέρα. Είναι Με λίγο άλλο αλληλό... ιδεολογία, ίδια λογική. λέω. Σε διαφορετικό τόμα. Ταυτόσιμος... Ακριβώ στα ίδια λέει ο κ. Κυριοργιάδη κάθε μέρα στα διάφορα κανάλια. Και έχει χορηγού που φιλοξενούν. Είναι λογικό. Mm. Έχω συνειδητοποιήσει πολύ καιρό τώρα ότι η πατρίδα μας έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και σκληρό δίλημα. Δύσκολα χρόνια μέσα στο ευρώ, δηλαδή παραμονή στο ευρώ με τίμημα το θάνατο του ταξιουχού και του εργαζόμενου και επιλέγω σαφώς αυτή την εκδοχή γιατί η άλλη είναι απολύτως καταστροφικοί με τη δραχμή. Μπορεί να είναι πολύ σκληρό το δίλημα, όμως άλλοι μιλούσαν στο όνομα τη ευκολία. Λοιπόν... Αυτός ο τύπος που βγαίνει συνέχεια, όπως μαζί με τον Βενιζέλο, που παίρνει τα εκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά για να επιδιώσει ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει στο λαό. Δεν υπάρχει σήμερα ψηφοφόρο που να ψηφίζει. Είναι συζητήσιμο αν βρει την ψήφο του Κουκουλόπουλος, αν γιώναν τώρα εκλογέ. Αυτοί οι τύποι που δεν έχουν κόμμα, που, που, τα λαμμούγια που έχουν εκεί μέσα σκοτώνονται μεταξύ τους ποιος θα φτιάξει το δικό του κόμμα το Λαμμογιόνε για να διαπραγματευτεί τη δική του φυγάδευση από τη χώρα σε αυτή την ιστορία μας λέει λοιπόν το σκληρό δίλημα ακούστε λοιπόν τι λέει το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ όμως το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ τον Αύγουστο του 2012 στα working papers δηλαδή Στι εργασίε που βγάζουν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όποιο γνωρίζει και τρίβεται μετά το ΔΝΤ και τα λέω σπάνια με αυτά τα ζητήματα, τα walking papers δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική τη συνταγή που εφαρμόζει το ΔΝΤ. Είναι mm -hmm. η δυνατότητα να ξεδίνουν οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ γράφοντας ορισμένε φορέ και την αλήθεια. Η οποία α, δεν α... κανένα ρόλο στον τρόπο που διαμορφώνει η πολιτική το ΔΝΤ. Τα έχουμε γράψει για να υπάρχουν... Έτσι, για να... Να, βγουν, δηλαδή... ας πούμε, ο, ο, να βγουν κάποιοι οικονομολόγοι και να βγουν παιδί μου εντάξει, είπαμε και μια αλήθεια. Ναι είπαμε και αυτά. Έτσι. Λοιπόν αυτό το working paper το... Η, το, το έγγραφο αυτό. Το, το, το, το, το, το έγγραφο το, το εργασία ναι. που έχει γίνει εκδόθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2012 τώρα. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν από το τμήμα έρευνα του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΒΟΥ στο οποίο μην ανησυχείτε, δεν ανήκει ο κύριος Τόμψεν. Ο άνθρωπος δεν εξέδισε με την έρευνα. Λοιπόν, ε, αναφέρεται στην, ε, στην επάνεξέταση του περίφημου σχεδίου του Σικάγο. Θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Mm -hmm. Το σχεδίο του Σικάγο ήταν η προσπάθεια όλης της αφρόκρεμας της αμερικανικής οικονομικής διανόησης το 1932, προκειμένου να βρουν μια διέξοδο από την κρίση που υπήρχε τότε, το μεγάλο κράχ. Λοιπόν, αυτό να το προσέξουν αρκετά και αυτοί η νεόκοποι οπαδοί του New Deal του Ρούσβελτ, που αναφέρουν το New Deal, λες και είναι σλόγγαν και το επαναλαμβάνουν ότι χρειαζόμαστε New Deal στην Ελλάδα και να το κάνουμε όπως ο Ρούσβελτ. Λοιπόν, Μπα και καταλάβουν μερικέ φορέ, και εγώ αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη και στου υπόλοιπου που έχουν την τάση να τα επαναφέρουν αυτά, αλλά δυστυχώ δεν κάνουν τον κόπο να διαβάσουν. Mm -hmm. Έτσι, Κοσμοπόλιταν σελίδα 79. Διάβασαν ένα άθρο στο Atlantic και στο Κοσμοπόλιταν για το δέδιο και το επαναλαμβάνουν. Ακούστε λοιπόν τι συζητήθηκε τότε. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν των οικονομολόγων από όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια τη χώρα μαζεύτηκαν, αριθμό πάνω από 300 και είπαν. Τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από αυτή την κρίση, από αυτό μεγάλο κράχ. Διαπίστωσαν ότι το μεγάλο πρόβλημα κατά αυτού ήταν πρώτον ο χειρισμός του χρήματο στην Αμερικανική οικονομία από τι τράπεζε. Και άρα πρέπει να δούμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Mm -hmm. Το σχέδιο ονομάστηκε ε, σχέδιο του Σικάγο. Δεν έχει καμία σχέση με τη σχολή του Σικάγο που αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 50 και του 60 με του νεοφιλελεύθερου κτλ. Δεν έχει σχέση με αυτό. Αυτό το υποστήριξε ένα πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή οικονομολόγος, ο, ο Σάιμον και ο Ιβιν Γκφίσα και άλλοι. Το βάλανε σε ψηφοφορία, υπερψηφίστηκε από 236 οικονομολόγους, καμία σαρανταριά απήχαν Μάλιστα. και 45 καταψήφισαν. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε σε τι γίνεται. πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτοί πρότειναν το εξή. Πρότειναν τρία πράγματα βασικά, πολλά ζητήματα, απλά θα, θα να, να πούμε τρία πράγματα. Mm -hmm. Το πρώτο, αφαιρείται το δικαίωμα έκδοσης νομίσματος από τις ιδιωτικές τράπεζες και αποκτά μονοπόλιο έκδοσης νομίσματος το κράτος. Το δηλαμβανόμαστε? το κράτος, Δηλαδή αφαιρεί από την ιδιωτική τους κεντρική τράπεζα, την ΦΕΝΤ, ναι. την ιδιωτική τράπεζα, ναι. το δικαίωμα έκδοση νομίσματος και το επαναφέρει στο κράτος. Γιατί. Γιατί σύμφωνα με τη μελέτη αυτή και το ξέρει και τίποτα έχει περάσει από οικονομική σχολή, ε, πώς θα το πούμε σε οποίο το το, το ξέρει, ναι. ότι το να εκδίδει το χρήμα το κράτος ως δικό του μονοπόλιο είναι χρήμα χωρίς χρέος. Ενώ το να το εκδίδει μια, μια ιδιωτική πηγή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Fed, η Τράπεζα της Ελλάδος για την ιδιωτική, είναι χρήμα με χρέος. Στο χρεώνει για να στο δίδει. Δεύτερο. Κατάργηση, πλήρη κατάργηση του fractional banking. Του fractional banking τι σημαίνει, Σημαίνει ότι δεν είμαι υποχρεωμένο σαν τράπεζα να κρατάω σε ρευστό τις καταθέσει που έχω εγώ σαν τράπεζα παρά μόνο ένα ποσοστό. Ναι. 10%. Τώρα το έχουν κατεβάσει στα 5%. Και επιπλέον έχω το δικαίωμα να χρησιμοποιώ την καταθετική βάση, παρά το γεγονός ότι δεν έχω να την, να την, να την καλύψω, ναι. με πολλαπλάσιο τρόπο σαν Αυτό το fractional banking. Και λένε 100% κατάργηση. Σημαίνει ότι το 100% των καταθέσεων στις τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να το καλύπτουν με είτε Χρήμα ναι. ή με χρυσό. Ωστε σε περίπτωση που υπάρχει run mm -hmm. δηλαδή τρέξει που να πάρει καταθέσει σε, σε καταστάσεις σαν να μπορεί να πάρει τι καταθέσει του κόσμού και όχι να τι χάσει. Όχι ομόλογα. Όχι, και, όχι να. Τις χάσει. Ναι, ναι. Τρίτο, ξεχωρίζει σταματάει η τράπεζες να είναι σούπερ μάρκετ πιστοτικών προϊόντων. Θα πρέπει να γίνουν τράπεζε ειδικού σκόπου. Ιδρύεσε για συγκεκριμένο σκοπό. Όπω είχαμε παλιά την εκτιματική, την έτβα, ναι, ναι, ναι. την αγροτική, το ταμιευτήριο. Σωστά. Αυτό, αυτό λέγανε. Ε, ε, εκείνη την Έτσι, Ήταν τουλάχιστον η πρόταση. Στη μελέτη λοιπόν του Δέλτα λένε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εύη Φίσερ, ένα από του συγγραφεί του σχεδίου, mm -hmm. υποστήριξε ότι σύμφωνα με το, το σχέδιο αυτό θα έχετε εξή Πρώτον. Πολύ καλύτερος έλεγχος της, ε, της διακοιμάνσεις του οικονομικού κύκλου και πολύ περισσότερο έλεγχος στον τρόπο που επεκτείνεται το τραπεζικό, το τραπεζι, η τραπεζική πίστοση και πολύ περισσότερο από τον τρόπο που δημιουργείται το, το χρήμα. Μάλιστα. Δεύτερο, mm. ολοκληρωτική εξαφάνιση των bank runs. Δηλαδή, τρέχω Πώς στο πάρω τράπεζο, τα... να πάρω τα λεφτά μου. Τρίτο, δραματική yeah. μείωση του δημόσιου καθαρού χρέους. Το κράτος θα χρηματοδοτείται από το δικό του χρήμα και δεν θα αναγκάζετε να δανίζετε. Τέταρτο, δραματική μείωση του ιδιωτικού χρέους. Καθώς δεν χρειάζεται η δημιουργία του χρήματος, δεν ταυτίζεται με ταυτόχρονη δημιουργία χρέους. Mm -hmm. Λοιπόν, στη δική μας λέει, Μελέτη λένε οι συγγραφείς της συγκεκριμένης μελέτης δοκιμάσαμε να επιβεβαιώσουμε τα τέσσερα αυτά συμπεράσματα χρησιμοποιώντας ως μο μοντέλο τους εθνικούς λογαριασμούς ή μάλλον σωστότερα το σύστημα ισρών νεκροών των εθνικών λογαριασμών της Αμερικανικής Οικονομίας της Ζήγωνης Αμερικανικής Οικονομίας το αποτέλεσμα ότι βρήκαμε σε όλες τις δοκιμές ότι σε κάθε περίπτωση και οι τέσσερις, ε, τα τέσσερα συμπέρασματα του Φίσερ επαληθεύονται. Πολύ δε περισσότερο ότι με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου στην ε, Αμερικανική οικονομία σήμερα θα, αποκτε, αποτελέ, θα αποκτήσει δυναμική 10% και πλέον η οικονομία που θα εφαρμόσει αυτό το σχέδιο. Και ταυτόχρονα δεν θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα γιατί το, ο, το χρήμα απορροφάται από τη δυναμική επέκταση της οικονομίας. Αυτή λοιπόν η μελέτη υποστηρίχτηκε από πάρα πολλούς ο, γερουσιαστές το 1932. Θα διαβάσω έναν από τους πιο σημαντικούς γερουσιαστή, γερουσιαστές ο οποίος ήταν και ρεπουμπλικάνος. Α, οπότε αποκτά και άλλη σημασία. Ναι. Και ειδικά ο... εκείνη την εποχή, ρεμποβλικάνος. Ακριβώς. Διάρκεια... Τον Ιούνιο, Ιούνιο 1932. Ναι. 10 Ιουνίου 1932 στο, στο Κογκρέσο. Κύριε Πρόεδρε, ναι. έχουμε σε αυτή τη χώρα ένα από τα πιο διεφθαρμένα ιδρύματα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Αναφέρομαι στο δικητικό Συμβούλιο του Federal Reserve, της Ομοσπονδιακή Τράπεζας, και τις τράπεζες, τις επιμέρου τράπεζες του Federal Reserve. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Federal Reserve τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, ένα κυβερνητικό mm -hmm. συμβούλιο, γιατί το διορίζει ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει εξαπατήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και του κατοίκου των ΗΠΑ από αρκετά χρήματα ικανά για να πληρωθεί το εθνικό χρέο. Mm -hmm. Οι λαϊλάσίε και οι ανομίε του έχουν κοστίσει σε αυτή τη χώρα τόσα χρήματα ώστε θα μπορούσε να πληρωθεί το εθνικό χρέο αρκετέ φορέ. Αυτό το διαβολικό ίδρυμα έχει ξαθλιώσει και καταστρέψει του κατοίκου στι ΗΠΑ. Έχει χρεοκοπήσει το ίδιο, το 1932 όντω χρεοκόπησε, mm -hmm. και έχει σχεδόν χρεοκοπήσει την κυβέρνησή μα. Το έχει κάνει αυτό μέσα από τι ατέλειε του νόμου, βάσει του οποίου λειτουργεί, μέσω τη κακή διαχείριση του εν λόγω νόμου από, την, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Federal Reserve, τη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, καθώ και μέσα από τι πρακτικέ διαφθορά των πλουσίων γήπων που την ελέγχουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι τράπεζε τη Fed, της, του Federal Reserve, έτσι, mm -hmm. είναι θεσμικά όργανα τη κυβέρνηση των ΥΠΑ. Όπω, για παράδειγμα, πολλοί Έλληνε πιστεύουν ότι η Τράπεζα τη Ελλάδο είναι κρατική. Ναι, σωστά. Έτσι. Αλλά... Δεν είναι όμω κυβερνητικά όργανα. Όντω, ούτε η Τράπεζα τη Ελλάδος από τη ίδρυσή δεν ήταν ποτέ κρατική. Είναι ιδιωτικά, πιστωτικά μονοπόλια που λιμένονται το λαό των ΗΠΑ προ όφελο των ίδιων και των ξένων πελατών του. Ξένων και εχώριων κερδοσκόπων και, και απαταιώνων. Και των πλούσιων και αρπακτικών δανειστών χρήματο. Στο σκοτεινό εκείνο πλήρωμα των, οικο των οικονομικών πειρατών υπάρχουν εκείνοι που θα έκοβαν το λαιμό ενό άνδρα για να του πάρουν ένα δολάριο από την τσέπη του. Υπάρχουν και εκείνοι που στέλνουν χρήματα στι πολιτείες προκειμένου να αναγοράσουν ψήφου ώστε να ελέγχουν την ομοθεσία μα. Και υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν τη διεθνή προπαγάνδα με σκοπό να μας παραπλανήσουν και να μας πρόξουν σε νέες παραχωρήσεις που θα τους επιτρέψει να καλύψουν τα παρεπτόμενα του παρελθόντος τους και να θέσουν πάλι σε κίνηση το γιγαντιέο τρένο του εγκλήματος. Και αυτά είπαμε τα λέει ρεμπουμπλικάνους για ουσιαστής. Υποστηρίζοντας το σχέδιο του Σικάγο. Μάλιστα. Τι σημαίνει απλά, μαθηματικ... απλή... σε απλή γλώσσα το σχέδιο Σικάγο. Πρώτο Εθνικό κρατικό νόμισμα. Δεύτερον, 100% αναπλήρωση των καταθέσεων στις τράπεζες, που σημαίνει αφήνω τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, τις επανειδρίω και με δικό μου νόμισμα κεφαλοποιώ και έτσι επαναφέρω και καταργώ το fractional banking. Τελείως το καταργώ. Και τρίτο, δημιουργώ τράπεζες ειδικού σκοπού. Παραπέρα βεβαίως πρότειναν και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα την εθνικοποίηση των υποδομών έτσι ώστε το κράτο να μπορεί να επενδύσει γρήγορα και να ανατάξει της, της, την ενεργεία. Εδώ θέλει μια σημείωση. Ναι. Επειδή ακούω πολλέ μπαρούφε, άκουγα και χθε, πανάθεμάμαι, ότι θα φύγουμε από το, από το μνημόνιο ναι. το κακό και θα πάμε στο καλό μορατόριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ναι, μεν, θα έχουμε και εκεί θυσίε του λαού, αλλά εργάει γρήγορα θα βγούμε, θα από, το βγούμε το από το τούνελ. Τα ίδια παρα... παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Θα βαπτίζουμε σε αλλιώ όμω. Λοιπόν, ναι. Πρόγραμμα που δεν εξασφαλίζει από την πρώτη μέρα βελτίωση του λαού είναι πρόγραμμα δωτό, είναι πρόγραμμα που διαμορφώνεται με κριτήρια διαφορετικά από τα συμφέροντα του λαού. Εάν αυτό το πρόγραμμα από την πρώτη μέρα δεν εξασφαλίζει ότι ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, mm -hmm. ότι δη δημιουργούνται θέσει εργασία για το λαό και δεν αυξάνει η ισοδηματική και η αποταμιευτική του ικανότητα, σημαίνει ότι είναι πρόγραμμα διαμορφωμένο από άλλου για άλλου. Να το πω πολύ ευενικά. Διότι. Στην ανεργία στο επίπεδο που έχουμε φτάσει, το 25% ναι. σήμερα, και που θα φτάσει επισήμω, είναι πάνω από το 10%, που θα πάει, Ανεβαίνει. δεν μπορεί να το, να το λύσει με ιδιωτικέ επενδύσει. Θέλει ευρύτατε επενδύσει, δημο, προγράμματο δημοσίων επενδύσεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ούτε μία οικονομία τη αγορά mm -hmm. που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ανεργία και να το έχει αντιμετωπίσει με ιδιωτικέ επενδύσει. Πόσο μάλλον με αποκρατικοποίησεις. Καμία. Οι, οι χώρες που δοκιμάζουν να το λύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, όπως είναι η Νότια Αφρική και η Ισπανία, έχουν καταδικαστεί να έχουν ανεργία επίσημη πάνω από το 20-25%. Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και άλλες χώρες που δοκίμασαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την ανεργία αυτή, το κάναν μόνο με, με ευρύτατες επενδύσεις του κράτους. Σε υποδομές και σε παραγωγές Γι' αυτό σου λέει ο άλλος Γρήγορα εθνικοποιήστε τις υποδομές Να γίνουν επενδύσεις Να, γίνουν επενδύσεις. να αντιμετωπιστεί η ανεργία λοιπόν, Άρα λοιπόν Θα πρέπει να είσαι έτοιμος Να εφαρμόσεις ένα πρόγραμμα Όπου βασικά τους στοιχεία Είναι το εθνικό κρατικό νόμισμα Γιατί με αυτόν τον τρόπο Θα μπορεί να χρηματοδοτήσεις την οικονομία σου Και το κράτος σου χωρίς χρέος mm -hmm. ντιγκιν, ντιγκιν, ντιγκι. <ΣΣΣ> Ακούτε <ΣΣΣ> Χωρίς χρέος το συζητάγαν η οι οικονομολόγοι είναι ένα θέμα το οποίο το έχει λύσει η δημόσια οικονομική από, από το 19ο αιώνα. Mm -hmm. Τι να χτυπαράχτυπα, κουδούνι. Λοιπόν, δεύτερον, να καταργηθεί το fractional banking, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργούν σήμερα οι τράπεζες. Και τρίτον, να πάμε σε μια άλλη διάθοση τραπεζικού που μπορεί να, το, μπορεί να το χρηματοδοτήσουμε αυτή την άλλη διάθεση τραπεζικού το, ε, τομέα μόνο με το δικό σου νόμισμα για να μην καταχρεοκοπήσει πάλι δανειζόμενο λεφτά να φτιάξει τραπεζικό σύστημα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό είναι αλφαβήτα. Αυτό, αυτό τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι αυτή η αλφαβήτα δεν έχει βρεθεί σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι. Βγαίνει το δανεικά και έτσι. σου λέει. Είναι... Μπορώ να φέρω πάρα ναι. Και εγώ το λέω σε όλου αυτού του τσακαλώτου και ΣΥΑ που έχουν ανακαλύψει λαπατσιώρε και δεν ξέρω εγώ, πατσαβούρε, τι έχουν κυκλοφορήσει. Που ξαφνικά έχουν ανακαλύψει το Ρούζελ και το New Deal ναι. Ο Ρούζελ δεν το εφάρμοσε αυτό το σχέδιο. Ναι. Με αποτέλεσμα, η οικονομία, η Αμερικανική οικονομία, με εξαίρεση το μεγάλο όγκο δημοσίων επενδύσεων που έκανε τα μεγάλα έργα δηλαδή, ναι. τη εποχή του προκειμένου. Η Αμερικανική οικονομία δεν μπόρεσε να βγει από αυτό το με τον πόλεμο. Και με το σχέδιο Μάρσαλ αργότερα, που ήταν δική τη εκτόνωση. Εκτόνωση τη Αμερικανική οικονομία. Δεν ήταν βοήθεια στου άλλου. Βοήθεια στον εαυτό τη ήταν το σχέδιο Μάρσαλ. Λοιπόν, δεν μπόρεσε. Αυτό το σχέδιο, το ΔΝΤ, λένε οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ. Δεν είναι ούτε τη παρακατοική, ούτε αιρετική, ούτε, ούτε είναι τρελή. Δεύτε, ναι. Λοιπόν, λένε αυτό που μαθαίναμε πάντα. Ότι αν δεν ελέγχει το χρήμα, θα σε ελέγξει αυτό. Και αν σε ελέγξει, την πάτησε. Από τη στιγμή που έχουμε σήμερα ένα νόμισμα, το οποίο είναι υπερκρατικό, υπερ είναι ιδιωτικό και λειτουργεί με όρους σταθερής κυκλοφορία, δηλαδή ότι η οικονομία πρέπει να, να προσαρμόζεται σε αυτό και όχι ανάποδα αυτό στην οικονομία, λογι... είτε έχεις χρέος, είτε δεν έχεις χρέος, είτε είσαι σε κρίση, είτε δεν είσαι σε κρίση θα ακολουθεί πολιτική λιτότητας και ματοκυλίσματος του λαού σου. Δεν υπάρχει αλληλή διέξοδος. Αν τελεία μέχρι αύριο. Αυτό σου λέω. Πρέπει να βάλουμε άλλο τελεία μέχρι Ρωστό. αύριο. <laughs> ε, θα μα βρει το. Λοιπόν, θα. Έχουμε, παίρουμε, ναι, έχουμε πάρει εδώ. Το λέω, το χρόνο. Πρέπει να καταλάβουμε. Ψάξτε το λιγάκι. Όποιο θέλει από εσά, ψάξτε το λιγάκι να δείτε. Δεν είναι, είναι δοκιμασμένα πράγματα αυτά. Να ξέρουμε. Τα έχουν δουλευτεί. Τα ξέρουμε βήμα προ βήμα πώ εφαρμόζονται. Ότι σημειώνουμε. Οι επικίνδυνοι, οι αερολόγοι η επικίνδυνη αερολόγοι που δεν ξέρουν που παντα τα τέσσερα και δεν ξέρουν τι λένε, είναι αυτή που υποστηρίζουν το ευρώ. Και είναι άκρο επικίνδυνοι. Είτε ακολουθώντας την πολιτική του ευρώ όσοι υφίσταται σήμερα, είτε λέγοντας παρλαπίπες ότι θα αλλάξουν πολιτική μες το ευρώ. Είναι εξίσου επικίνδυνη Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω σε κάτι πρακτικό. Επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θέλω να σας πω για τα δάνεια της τράπεζας και τα σχετικά ότι την επόμενη εβδομάδα, διότι είναι αδύνατο να γίνει μέσα στην εβδομάδα, θα προσπαθήσουμε να δεσμεύσουμε έναν από τους νομικούς μας να έρθει εδώ, θα αφιερώσουμε μία εκπομπή να μιλήσουμε και τι γίνεται με τα και πού πάει αυτή η ιστορία και να απαντήσουμε και σε παραλάβω. κάποιες ε, ε, ε, ε, ε, απορίες. Να ε, ναι, θέλω να πω αυτό. Λοιπόν, ε, Παρ' όλα αυτά ναι. να σημειώσουμε ότι ναι. η αγωγή ενάντια στην εφορία, ειδικά τώρα ναι, που αρχίζουν από τον άλλο μήνα παιδιά, θέμα. αρχίζουν οι πληστηριασμοί από την εφορία. Τρέξτε και συμμετέσσετε στην αγωγή που κάνουμε συλλογικά Uh, Μπαίνοντα μπροστά στη mm. νομική του ΕΠΑΜ. Και δεν θα πάρω πολύ χρόνο και για την αγωγή θα έχετε άμεση ενημέρωση ε, για το πού βρίσκεται και την εξέλιξή τη. Και τη συμμετοχή σα. Δηλαδή, συνεχίζονται οι συμμετοχέ παρά το γεγονό ότι έχει κινηθεί η αγωγή έχει Ναι, κινηθεί. η πρώτη, η πρώτη ναι, παρτίδα ναι. το, το, τη αγωγή. Λοιπόν, ε, και η τελευταία επισήμανση. Ε, καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη, η Ελληνική πομπία που κληρώνουμε την Παρασκευή. Ε, επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο, το όνομά σα, αποστολή στο 54 44 Πέντε τυχεροί την Παρασκευή, πέντε αντίτυπα τη ελληνική πομπία του Δημήτρη Καζάκη. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά να δώσουμε το μικρόφωνο στον Χάρη Πότσαρη. Mm -hmm. Τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του και την παραχώρηση του χρόνου. Στον Άρτε Φέμινετε συντονισμένο στους 906. Μέχρι αύριο, που θα είμαστε μαζί, εκπομπή ΑΕ, να είστε όλοι καλά.